Δύο χρόνια μας πρίζαν με τον COVID. Σε μια μέρα σταμάτησαν σχεδόν να τον αναφέρουν. Το μόνο που θυμίζει την πανδημία είναι η πιθύμηση να μην ξεχάσουμε να παρούμε μαζί μας αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης. Destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, as the war machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. The darkness world stops turning Ashes where the body's burning No more war pigs of the power And as God has struck the hour the day of judgment God is calling on the knees war pigs crawling, begging mercy for the sins, Satan laughing spreads his wings, oh Lord, yeah. Είναι η εκπομπή «233 Βαθμί Κελσίου Φλεγόμενες ανταποκρίσεις σε έναν ξενέρωτο κόσμο» που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή 8 με 10, είτε ζωντανά είτε με επαναλήψει. Αυτή η εκπομπή είναι έκτακτη και πολύ σχετική με τον τίτλο της, δηλαδή «Φλεγόμενες ανταποκρίσεις σε έναν ξενέρωτο κόσμο». Όπως θα καταλάβετε θα μιλήσουμε για την εισβολή του ΝΑΤΟ, συγγνώμη λάθος, της Ρωσίας, στην Ουκρανία. Το να κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή είναι μια αναγκαστικά ιεραρχική και εξουσιαστική συνθήκη. Μιας και αυτοί που κατέχουν το μικρόφωνο μπορούν να παρουσιάσουν και να περιγράψουν οποιοδήποτε θέμα, αναπτύσσοντας τη δικιά τους άποψη, χωρίς να μπορεί να γίνει οποιοδήποτε διάλογος. Εν ολίγης, ο ραδιοφωνικό παραγωγό, όπως και ο δημοσιογράφος, σε οποιοδήποτε μέσο, έχει την εξουσία να παραμορφώνει και να αποκρύπτει οποιαδήποτε στοιχεία μιας πραγματικότητα δεν συμφωνούν με την δικιά του που προωθεί για του ΧΙ και λόγους. Πόσο μάλλον σε συνθήκε πολέμου, όπου η αντικειμενικότητα διαλύεται μπροστά στη στενή κατανόηση αυτών που συμβαίνουν, ανάλογα με την θέση που παίρνουν ή μπορούν ή δεν μπορούν να πάρουν. Και για να θυμηθούμε και έναν μεγάλο μακελάρι, μια και είναι τη μόδα, να θυμόμαστε τέτοιου μακελάριδε σε συνθήκε πολέμου, τον George τον Πρωθυπουργό τη Αγγλίας που κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου είπε πω τα μεγαλύτερα ψέματα λέγονται πριν το γάμο, κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά το κυνήγι. Ανάλογα λοιπόν τη θέση που παίρνουν στην γεωπολιτική σκακέρα οι φορείς και οι διαχειριστέ μια πληροφορίας τα μέσα μαζική εξαπάτηση, φροντίζουν ώστε να προσαρμόσουν την πληροφορία, όποια και να είναι αυτή, με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνει όπλο για τα εκάστοτε συμφέροντα που εξυπηρετούν εναντίον του εχθρού. Ένας πόλεμος άλλωστε είναι πάντα μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να πραγματοθούμε με υλικούς όρους και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πολιτικές που αναπτύσσονται για πάρα πολλά χρόνια. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος είναι γυμνός, η αξιοπρέπειά του και ό,τι νόμιζε ω τότε ακλόνητο διαλύεται. Είναι η στιγμή που η μηχανή έρχεται αντιμέτωπη με τον άνθρωπο, το δημιούργημα απέναντι στον δημιουργό, η πολιτική, η επιστήμη, η θρησκεία και ό,τι άλλο σκατό αναπτύξαμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπαράγεται η εξουσία μικρών ελίτ, γίνεται τώρα ο θάνατο των αδερφών σου. Η ισοπαίδωση τη κανονικότητά σου. Ο τρόμος για την ίδια σου τη ζωή. Η επίγνωση τη μηδαμινότητά σου. Μια μηδαμινότητα που μεγαλώνει όσο τα διαστημικά project εισβάλλουν περισσότερο στο σύμπαν. Όσο οι γιατροί καταλαβαίνουν και το πιο μύχιο κομμάτι τη ψυχή σου. Ο τρόμος ήρθε, για να μείνει μαζί με τα πολλά αυτόματα χειροκροτήματα για την εφαρμοσμένη επιστήμη. Πόσο περήφανη ένιωσε που το παιδί σου έγινε σπουδαίο γρανάζι του συστήματος με έναν καλό μισθό ικανό να συγκεντρώσει πλούτο που θα μεταφέρει στα παιδιά του. Και τώρα, το ίδιο σύστημα που υπηρετεί χρησιμοποιεί την αιχμή της γνώσης που παράγεται παγκοσμίω με σκοπό να σκοτώσει, να βιάσει και να τρομοκρατήσει. Αν ήσασταν τίμοι όλοι εσεί που υπηρετείτε τον σύγχρονο κόσμο, είτε καταναλώνοντα οποιαδήποτε μπουρδίτσα σα για λύση, είτε συχνάζετε στα υποτακτικά πανεπιστημιακά αμφιθέατρα τη αποχάυνωση, είτε θαυμάζετε τα μεγάλα επιτεύγματα τη επιστήμης, τον αξονικό τομογράφο, το αεροπλάνο, την γενετική εφαρμογή όπω τα εμβόλια mRNA, τα συστήματα VAR στο ποδόσφαιρο, την ψηφιοποίηση των κρατικών υπηρεσιών και όλων όσων μπορεί να φανταστεί η φτώχεια του ανθρώπου. Είστε συνένοχοι είστε συνένοχοι για την μετατροπή του αεροπλάνου σε βομβαρδιστικό, για την απώλεια των σωμάτων μας μέσα από την καταστολή της βούλησής μας, για την ψηφιοποίηση των ανθρώπων και των σχέσεων που αναπτύσσονται, για την εξαφάνιση οποιοδήποτε μυστηρίου, την εξαφάνιση της άγριας ζωής και της διαρκής εξημέρωση με στόχο την εγκεφαλική απονέκρωση. Είστε συνένοχοι και προσπαθείτε να βρείτε δικαιολογίες πάνω σε γεωπολιτικές εικονικέ πραγματικότητες που σας προσφέρουνε. Προσπαθείτε να βρείτε δικαιολογία για την συμμετοχή σας στην παγκόσμια δικτατορία, μασώντας το ένα ή το άλλο παραμύθι. Ιστορίες για δράκους που απευθύνονται σε δράκους. ψάχνοντα την αποκρυπτογράφωση του μυαλού του Πούτιν, Βρίσκει σιγά σιγά τον εαυτό σου και τότε γρήγορα γρήγορα ψάχνει να βρει δικαιολογία για να μακαρέψει τη φάτσα σου που μοιάζει ολοένα με το τέρα που έψαχνες. Κάθεσαι στα μαγαζιά σου, αφού δείξει ταυτότητα και πιστοποιητικό. Κάθεσαι λοιπόν στου χώρου που αισθάνεσαι ασφάλεια και λογομαχή πριν πα λιωμένο από το αλκοόλ για ύπνο, σχετικά με τα γεωπολιτικά συμφέροντα των δίθεν αντιπάλων τη Δύση και τη Ανατολή, κάνοντα όπω λέει το τραγούδι Γραφικά τα δυστυχήματα ζωγραφίζοντας με το αίμα των ανθρώπων, ζώνες επιρροής, σφαίρες κυριαρχίας και πάνω απ' όλα νομιμοποιώντας το δίκαιο του ισχυρού. Στους δρόμους που αισθάνεσαι ασφάλεια συμβαίνουν όλα αυτά. Μια ασφάλεια που πάνω απ' όλα την ορίζει η κοινωνική ειρήνη, η υποταγή. Μια ασφάλεια που διασφαλίζει το πρόστιμο, ο μπάτσο, ο στρατός και πάνω απ' όλα ο άρχον του κόσμου. Η πυρηνική απειλή και όσοι μπορούν να την διαχειριστούν. Η πυρηνική απειλή που ισοπαίδωσε ιδεολογίε, αντιστάσει και πολιτικέ. Η πυρηνική απειλή που θα μπορούσε να ονομαστεί και υψηλή τέχνη, υψηλή επιστήμη και όσο πιο ψηλό το μανιτάρι, τόσο πιο μεγάλο ο θαυμασμό. Θα σταματήσω όμω εδώ το παραλήρημα, προ το παρόν τουλάχιστον μέχρι το επόμενο, μέχρι τα παραλυρήματα να πνίξουν κάθε ορθολογική και αντικειμενική παπάτζα που στην καλύτερη μα κρατάει δέσμεου και στη χειρότερη μα κάνει εργαλείο τη κυριαρχία. Είμαι θυμωμένο σίγουρα με αυτά που γίνονται αλλά και με τι αντιδράσει γύρω μου. Χωρίσαμε πάλι τον κόσμο σε ρωσόφιλου και Αμερικανόδουλου. Επέστρεψε πάλι αυτό το παραμύθι που κρατούσε τον κόσμο 50 χρόνια. Ή μάλλον δεν επέστρεψε. Παρά το εμείς πίσω με το ζόρι, για να δικαιολογήσουμε την δίθεν ουδετερότητά μας. Το τραβήξαμε από τα μαλλιά για να μας σώσει από τις αντιφάσεις του σύγχρονου κόσμου. Πρώτο προχωρήσουμε στην πρώτη μουσική μας ανάσα, οφείλω να σας πω δεν είμαι αντικειμενικός ούτε και θα προσπαθήσω να συγκεράσω απόψει ή να αμβληνογωνίες. Σε έναν πόλεμο τα όπλα σου πρέπει να είναι εχμηρά και λαδομένα. Πολύ πιθανό να μην βρίσκομαι σε ψυχική ηρεμία για να δω τα πράγματα καθαρά, με αυτή την ψυχρή λογική του νεκροτομείου. Δεν είμαι όμω τεμπέλης για να θέλω να βάψω τον κόσμο μονάχα μπλε και κόκκινο. Δεν κατέχω κάποια αλήθεια παρά με κατακλείζει το συνέστημα και αυτό το θεωρώ αρκετό. Ελπίζω να μπορέσω να τελειώσω αυτή την εκπομπή χωρί να χρειαστεί να καταστήλω τον εαυτό μου απέναντι στον μεγαλύτερο εισβολέ του ανθρώπου, τον χρόνο και τα ρολόγια του. Σήμερα θα κάνουμε μια εκπομπή για την Ουκρανία. Θα μιλήσουμε για την ιστορία τη. Θα φέρουμε κάποια ενδόξα παραδείγματα εφαρμογή τη αναρχική Επιστήμης. Θα δούμε κάποια γεγονότα που μα φέραν εδώ, αλλά πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν την τελευταία εβδομάδα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε και να παρέμβετε στην εκπομπή. Το email του σταθμού που μπορείτε να στείλετε κατευθείαν μήνυμα μπαίνοντα στη σελίδα του 105FM στο tab Εκκινωνία. Θα δω τα μνήματα στη μέση τη εκπομπή και λίγο πριν το τέλος. Σήμερα λοιπόν είναι 4 Μαρτίου, 9 μέρε μετά την εισβολή του ΝΑΤΟ, ε, λάθο πάλι, τη Ρωσία στην Ουκρανία. Φυσικά και δεν έχουμε ιδέα τι πρόκειται να συμβεί στο επίπεδο των μαχών τι επόμενε μέρε. Αλλά ξέρουμε ότι εκατοντάδε άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα από του βομβαρδισμού και τι χερσαίε επιχειρήσει. Εκατομμυρία βρίσκονται παγιδευμένοι και τρομοκρατημένοι στα χαλάσματα τη ανθρώπινη ματαιοδοξία. Και όλο και περισσότεροι συντάσσονται στι γραμμέ του ενόπλου αγώνα. Αλλά σπάρουμε πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ή μάλλον α τα πιάσουμε από ένα σημείο, μια και όσα βλέπουμε σήμερα είναι προϊόν πολιτικών που άσκησαν τα δημοκρατικά εθνικά κράτη τη Ρωσία και τη Ουκρανίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και πάνω από ένα μήνα, το Αμερικανικό σύστημα προειδοποιούσε για την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία. Το σκηνικό ήταν σαν έναν πόλεμο που οι ΗΠΑ να είχαν αναλάβει την προώθησή του και καλούσαν όλο τον κόσμο να παραβρεθεί στην Μεγάλη Παράσταση, τη μητέρα όλων των παραστάσεων. Ειδικοί, κοράκια και μαϊντανοί παρέλαβναν από τα ειδισογραφικά στούντιο αναλύοντας τις κινήσεις του ρώσικου στρατού στα σύνορα και προέβλεπαν την ακριβή ώρα της εισβολής. Τα στοιχηματικά γραφεία θα βρήκαν σίγουρα την ευκαιρία να πλουτίσουν τζογάροντας πάνω σε αυτές τις πληροφορίες. Από την άλλη, ένα μεγάλο σοφρον κομμάτι της αστικής διανόησης που εξυπηρετεί βαθιά το καπιταλιστικό σύστημα, προσπαθούσε να καθησυχάσει τους θεατές ότι αυτό είναι ένα σενάριο που χρησιμοποιείται από την Ρωσία και τις Ηνωμένε Πολιτείες για να ενισχύσουν την γεωπολιτική τους θέση σε ζητήματα που αφορούν τόσο την γεωστρατηγική, όσο και ζητήματα ενεργειακής πολιτικής. Για να γίνει ακόμα πιο πιστευτό αυτό, οι διάφοροι ακαδημαϊκοί και οπαδοί τη νεκρόφιλη καπιταλιστική ειρήνης και οικονομική σταθερότητα προβάλλανε ότι αυτή η σύγκρουση είναι μεταξύ δύο μεγάλων υπερολιστικών και πυρηνικών δυνάμεων των ΗΠΑ και τη Ρωσία και δευτεροβέντος έχει να κάνει με την Ουκρανία. Θα ήταν, μα έλεγαν, ένα πόλεμο που θα μα αφορούσε όλου. Ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που δεν τον θέλει κανένα. Πολλοί, μεταξύ των οποίων και εγώ πιστέψαμε πως όντω το διεθνέ εξουσιαστικό σύστημα δεν έχει κάποιο συμφέρον να διεξάγει έναν πόλεμο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι οικονομίες άλλωστε των μεγάλων δυνάμεων βρισκόταν σε διαδικασίες μετασχηματισμού ώστε να εισέλθουμε στη νέα εποχή που σχηματικά περιγράφεται ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και που θα εδραιώσει την εποχή των μηχανών στη βιολογική εξέλιξη του ανθρώπου. Ένα ωραίο παραμύθι που θα έβγαζε για τα καλά το καπιταλιστικό σύστημα από τα διέξοδα που άρχισαν να εμφανίζονται τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πετυχαίνοντα μάλιστα να κάμψει εύκολα όλες τις κοινωνικές αντιστάσεις, δημιουργώντας έναν αόρατο εχθρό, τον COVID, και στρατιωτικοποιώντας την καθημερινή ζωή, ελέγχοντας ή δημιουργώντα την εικόνα πω ελέγχει την κάθε στιγμή του βιολογικού μας σώματος. Έμοιαζε να είναι πλεονασμός ένας πόλεμο τη στιγμή που οι πόλεις έχουν γίνει όλο ένα και περισσότερο στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ η οικονομία και η αιχμή τη τεχνολογίας δουλεύει σαν να βρίσκεται σε πόλεμο. Όμως οι παλιοί εθνικισμοί φαίνεται να είναι ακόμα εδώ και να λειτουργούν σαν μοχλή εκτόνωσης και σύγκρουση συμφερόντων που στην τελική είναι πέρα από αυτούς. Υπάρχει και αυτή η πουτάνα η ιστορία που γράφτηκε από τους νικητές, και χρησιμοποιείται ανάλογα από τους κυρίαρχους για να αντίσουν ιδεολογικά την βαρβαρότητά τους. Θα ακούσατε λέξεις που, δεν, που θα διαφωνείτε με τη χρήση τους όπως «πουτάνα», «βαρβαρότητα» ή «ηδύση». Η μετάφορά της ιστορίας ως «πουτάνας» έρχεται για να υποδηλώσει την υποκειμενική και πολλές φορές πληρωμένη κατασκευή τη. Η χρήση της λέξης «βάρβαρη» σαφώς δεν έχει να κάνει με την γενναία φυλή των Βερβέρων, αλλά με την απουσία κάθε σεβασμού προ την ανθρώπινη ζωή, ενώ η χρήση τη λέξη Δύση χρησιμοποιείται με την τωρινή εκδοχή που περιλαμβάνει την Ευρωατλαντική Συμμαχία και του παγκόσμιου φίλου του και αποκλείει την Ρωσία και την Κίνα. Άλλωστε, ο πόλεμο αυτό αφορά την Δύση, και αυτό είναι ο λόγο που τον κάνει τόσο σημαντικό για τα κράτη που μα εξουσιάζουν και τα μέσα μαζική εξαπάτησή του. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλω την προηγούμενη πρόταση να. Είναι αφορμή για να δικαιολογηθεί η πόλεμοι που ασκούν τα κράτη. Αυτό που θέλω να αναδείξω είναι το επιλεκτικό ενδιαφέρον που δείχνουν τα μέσα μαζικής εξαπάτηση για το κακό που συμβαίνει στην Ουκρανία τη στιγμή που σε ολόκληρο τον πλανήτη τα πολεμικά μέτωπα είναι δεκάδες. Στη Μιανμάρ εξελίσσεται μια σφαγή που κρατά δεκαετίε. Στην Ιεμένη, στη Λιβύη, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη, στο Καζακστάν, στα βουνά των Μαπούτσε, στη Χιλή. Στη Συρία και το Κουρδιστάν, στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Μαλί, την Ιγυρία, την Αιθιοπία και σε πολλές ακόμα περιοχές του πλανήτη, τα όπλα κάνουν κουμάντο, όχι απλά με την επίδειξή τους, αλλά με την χρήση τους πάνω στους ανθρώπους. Αλλά όλα αυτά είναι μακριά για τους δυτικού. Τουλάχιστον για τους θεατές, γιατί σε όλες αυτές τις χώρες πρωταγωνιστούν με τους στρατούς τους κράτη της δύση. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι όμως γινόταν για να εξυπηρετήσουν την κοινωνική ειρήνη στους κορμούς των αναπτυγμένων κρατών. Και το ξέρουν καλά αυτό οι κυρπαντελίδε του κόσμου και κάνουν μόκο. Οι κυρπαντελίδες που νανουρίζονται αφήνοντας το χαζοκούτι να εισβάλει στα όνειρά τους. Τώρα όμως του λένε πως ο πόλεμος είναι πια κοντά του. Άσχετα αν η Συρία και το Κουρδιστάν αντικειμενικά είναι πιο κοντά. Τώρα αναστατώνεται γιατί βλέπει το ενδεχόμενο βιολογικής εμπλοκή του σε όλα αυτό και δεν θα έχει πια καμία σχέση με την ασφάλεια της οθόνης. Τρέχει λοιπόν να κηρύξει ουδετερότητα. Διαισθάνεται πως όποιος και να βγει νικητής από αυτή την ιστορία, στο τέλος ο ίδιος θα είναι χαμένος. Και εδώ δεν κάνει λάθος. Τραγική ηρωνία. Πριν λίγες μέρες ξεβράστηκαν πτώματα στην παραλία της Μυτιλίνης. Θύματα ενός άλλου ακήρυχτου πολέμου των κρατών της δύση. Άλλοι μιλάνε για ναυάγιο. Άλλοι λένε ότι οι Έλληνες τους πέταξαν στη θάλασσα όπως συνήθως κάνουν. Έτσι απλά. Βλέπεις δεν θέλουν να αγοράζουν πολλά φουσκοτά που συνήθως χρησιμοποιούν για τις επαναπροωθήσεις, γιατί δεν θέλουν να τους πάρουνε χαμπάρι οι δημοσιογράφοι λέει. Η εκδίκηση για τα εγκλήματά τους θα πρέπει να είναι δεδομένη. Ελπίζω όμως να μην δώσει τόσο σημασία ο Άγιος Στρατός των Ρώσων για τους Έλληνες φασίστες των ενόπλων δυνάμεων. Οι κράς μας λένε «Fight War, Not Wars». Οι Αμερικάνοι, λοιπόν, παρουσιάζουν και οι Ρώσοι εκτελούν. Πιστό στο ραντεβού του, ο δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός της Ρωσίας, Πούτιν, τα ξημερώματα της 5ης, 24ης Φεβρουαρίου φεβουαριου εισβάλλει στρατιωτικά στην Ουκρανία. Δύο μέρε πριν είχε συγκαλέσει η Συμβούλιο Ασφαλεία, το οποίο αναγνώρισε ω ανεξάρτητες τι αποσχηθήσει περιοχέ του Λουγκάνγκ και του Ντονιέσκ που αυτοπακαλούνται λαϊκές δημοκρατίε, ενώ αμφισβήτησε την ίδια την ύπαρξη τη Ουκρανίας, επικρίνοντα σε πολλά σημεία την δικτατορία των Πολσεβίκων που ευθύνονται για την δημιουργία τη. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του για ναζιστικό καθεστώ στην Ουκρανία, την οποία και θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει μέχρι σήμερα. Στόχος της στρατιωτικής επιχείρησης, όπως είπε, είναι η αποναζιστικοποίηση και η αποστρατητοκοποίηση της Ουκρανίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας μαγνητοσκοπήθηκε και παίχτηκε στην τηλεόραση. Σε αυτή την θεατρική πράξη, ο Πούτιν καθόταν πολλά μέτρα απέναντι από τα αγεράκια του, ξεφτιλίζοντας μάλιστα τον αρχηγό των μυστικών υπηρεσιών μπροστά στι κάμερες. Η κίνηση αυτή φάνηκε να εκτονώνει την ένταση των τελευταίων εβδομάδων μεταξύ Ρωσία και Ευρωατλαντική Συμμαχία. Άλλωστε, είχε προηγηθεί και η περίπτωση με την προσάρτηση τη Κρυμαία και οι περισσότεροι έβλεπαν ένα παρόμοιο σενάριο. Παρ' όλα αυτά, τα ξημερώματα τη 5η-24η φεβρουαριου ο Πούτιν προχωράει σε νέο διάγγελμα με το οποίο ανακοινώνει την εισβολή στην Ουκρανία. Σχεδόν αυτόματα ακούστηκαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί που επεκτάθηκαν σύντομα σε όλη την επικράτεια. Λίγη ώρα αργότερα, ρωσικά στρατεύματα επιτίθονται από βορρά, ανατολή και νότο σε μια προσπάθεια να καταρρεύσει άμεσα η άμυνα τη χώρα και να καταλάβει την πρωτεύουσα Κίεβο. Η υπεροχή της Ρωσία στο στρατιωτικό πεδίο είναι ασύγκριτη. Η Ρωσία έχει την δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική μηχανή στον κόσμο έχοντα πολεμική εμπειρία από πολλά μέτωπα στη σύγχρονη ιστορία όπω στη Συρία. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα είχε μεγάλε απώλειε εκείνη τη μέρα. προβάλλοντας τις ανησυχίε των αγορών για ένα γενικευμένο πόλεμο. Παρ' όλα αυτά, η άρνηση της Ευρωατλαντικής συμμαχία να παρέμβει στρατιωτικά στην Ουκρανία καθυσύχασε τις αγορές που σε συνδυασμό με το πανηγυρικό κλίμα που επένδυε στο ότι η Ρωσία θα έχει κατακτήσει την Ουκρανία μέσα σε 24 ώρες, έκανε τα χρηματιστήρια να ανεβαίνουν αμέσως την επόμενη μέρα. Αυτή η παρατήρηση μα κάνει να αντιλαμβανόμαστε πώς κατανοούν, πώς κατανοούν την ειρήνη οι κεφαλαίοκράτε. Το σχέδιο της στρατιωτική μηχανή της Ρωσία από την πρώτη στιγμή ήταν να πετύχει τρει στόχου όσον αφορά την εδαφική κυριαρχία: Να ενώσει γεωγραφικά τι επαρχίε του Ντονιέσκ και του Λουγκάνγκ στα ανατολικά, να καταλάβει όλα τα βόρεια παράλια της Μαύρη Θάλασσα ενώνοντα την Κρυμαία με τον Ντονιέσκ, και να εισβάλλει στην πρωτεύουσα του Κιέβου. Για να το πετύχει αυτό, ανέπτυξε γύρω στους 100.000 στρατιώτες και ένα σωρό από πολεμικά παιχνίδια που ξερνάνε φωτιά από τον ουρανό. Τις πρώτες μέρες οι επιθέσεις ήταν γύρω από στρατιωτικές υποδομές της Ουκρανίας, αλλά όσο περνάνε οι μέρες και υπάρχει μεγαλύτερη οργάνωση των αμυνόμενων, αυξάνονται οι τυφλές εκρήξεις και οι αντιδράσεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την ισοπαίδωση χωριών και την διάχυση της φρίκη που μόνο ένας πόλεμος μπορεί να δημιουργήσει. Ήδη την δέκατη μέρα του πολέμου η θάνατη είναι χιλιάδε και από τα δύο στρατόπεδα. Μέχρι και σήμερα η αντίσταση των Ουκρανών φαίνεται να κρατάει ιερά. Ακόμα και σε περιοχές που είναι πλούσιε σε ρωσόφωνους πληθυσμού όπως το ίδιο το Κίεβο, η προώθηση των ρωσικών δυνάμεων καθυστερεί. Σε πολλές πόλεις αντί ένα λαϊκό μέτωπο που συμμετέχει στην αντίσταση με κάθε μέσο. Μοιράζονται όπλα σε γειτονιές και κατασκευάζονται αυτοσχέδια, οδοφράγματα και χιλιάδες μόλωτοφ. Αντίστοιχα, η Ευρωατλαντική Συμμαχία προχώρησε σε οικονομικές κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, τόσες ώστε να μην κινδυνεύουν και οι δικές τους οικονομίες. Επίσης, μια σειρά από κράτη, μεταξύ των οποίων και το ελληνικό, δεσμεύτηκαν να παράσχουν στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Το ελληνικό κράτος έστειλε δύο μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 γεμάτα με καλάζνικοφ και ρούκέτε. Τα 20.000 καλάζνικοφ που έστειλε η Ελλάδα είχαν κατασκευθεί στη Ρόδο ενώ βρισκόταν σε ένα καράβι που πήγαινε για να αιματοκυλήσει την Λιβυή. Τώρα κάναν την αντίστροφη διαδρομή για να αιματοκυλήσουν τη χώρα που τα παρήγαγε με τις ευλογίες του ελληνικού κράτους. Οι παγκόσμιες ισορροπίες φαίνεται να αλλάζουν φέρνοντα μια νέα εποχή και σε αυτή την εποχή προσπαθεί να στριμωχτεί το ελληνικό κράτος και τα συμφέροντά του, αφήνοντας πίσω την δίθεν ουδετερότητά του στις διενέξεις άλλων κρατών. Ήδη είχαν φροντίσει να ενισχύσουν έμπρακτα την υποτέλειά του στο αμερικανικό κράτος, αποδεχόμενοι το αίτημα των Ηνωμένων Πολιτειών για την δημιουργία βάσης στην Αλεξανδρούπολη. Η βάση αυτή φαίνεται να είναι πολύ σημαντική για την Ευρωατλαντική συμμαχία μετά και την έναρξη του πολέμου. Από εκεί μπορούν να μετακινήσουν στρατιωτικές μονάδες βόρειο-ανατολικά προς τα σύνολα, σύνορα της Ρωσίας χωρίς να χρησιμοποιήσουν το ναυτικό και τα στενά του Βοσπόρου. Χαρακτηριστικό της ολοκληρωτικής στήριξη του ελληνικού κράτου σε ένα ενδεχόμενο σύραξη του Νάτου με τη Ρωσία, είναι ότι την 1η Μαρτίου ανακοινώθηκε κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από τον Εύρο για ένα μήνα. Είχε προηγηθεί η συμφωνία μαμουθ με την Γαλλία για την αγορά πολεμικών αεροπλάνων και βαποριών, αλλά και η συνεργασία σε πολεμικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του ελληνικού στρατού σε πρώην της Γαλλίας στην Αφρική όπως το Μάλι. Ούτω ή άλλω, η Ελλάδα συμμετέχει όλο και περισσότερο σε στρατιωτικέ επιχειρήσει του ΝΑΤΟ στον κόσμο. Συνάπτει στρατιωτικέ συμφωνίε με κράτη όπω το Ισραήλ και η Αίγυπτο, ενώ πριν ένα χρόνο δάνεισε συστοιχίε πυράβλων Patriot στην Σαουδική Αραβία για να βομβαρδίζει του αντάρτες στην Ιεμένη. Από τα παραπάνω, καταλαβαίνουμε ότι το ελληνικό κράτο εφαρμόζει υπερρεαλιστικέ τακτικέ στο μέτρο που του αναλογεί. ...και θα εκτελέσει πιστά ότι θα αποφασίσουν τα αφεντικά του. Κατά τα άλλα, κροκοδίλια δάκρυα για τα θύματα του πολέμου... ...και Ντε-ΜΕΚ αντιπολεμικά τσιτάτα... κατακλίζουν τα προπαγανδιστικά μέσα του ελληνικού κράτους. Μια ακόμη άκρος ανησυχητική εξέλιξη σε αυτό το πεδίο... ...είναι οι αποφάσεις που πήρε η Γερμανία την 1η Μάρτη... ...σχετικά με τον στρατιωτικό, στρατιωτικό προπολογισμό της. Η φρέσκια κυβέρνηση λοιπόν των σοσιαλο πρασίνων και των σοσιαλδημοκρατών στη Γερμανία ανακοίνωσε τη δημιουργία ενό ταμείου εκατό δισεκατομμυρίων για τι ένοπλες δυνάμεις της. Ο κόσμο μετά δεν θα είναι ίδιο με τον κόσμο πριν, δήλωσε ο Σόλτ προσπαθώντα να δικαιολογήσει την μεγαλύτερη εξοπλιστική κούρσα του κράτου της Γερμανίας μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εξοπλίζονται λοιπόν του κόσμου οι μακελάριδε αφού ισοπαίδωσαν τις αντιστάσεις μας με το πρόσημα της πανδημίας και εμείς μένουμε άοπλοι, σάρκες απέναντι σε κανόνια ή όπως λένε και οι σύντροφοι αναρχικοί σε ένα κείμενό του που θα ξαναβρούμε στη συνέχεια, σαν μια κατάσταση στην οποία οι ειδικέ δυνάμεις εισβάλλουν στο σπίτι σας και πρέπει, και πρέπει να κάνετε κάποιες αποφασιστικές ενέργειες. Αλλά το οπλοστάσιό σας αποτελείται μόνο από πάνκ στίχους, βιγανισμό, και βιβλία 100 ετών. Οι σύντροφοι και συντρόφισε στους Ουκρανοί Αναρχικοί βρίσκονται σε πόλεμο με τον ρωσικό επεκτατισμό, τους φασίστες και την κυβέρνηση. Όπως διαβάζουμε σχετικά από την ανακοίνωση μιας από τις ομάδες που συμμετέχουν, σήμερα έχουν δημιουργήσει τον δικό τους βραχίωνα και μας καλούν να συμμετάσχουμε. Κάθε αναρχική συλλογικότητα και οργάνωση που αντιλαμβάνεται το επαναστατικό καθήκον και τον διεθνιστικό αγώνα Πρέπει να μετατρέψει την γενική της αντιπολεμική θέση σε θέση εμπλοκής στον πόλεμο με συμμετοχή στο Αναρχικό Ουκρανικό αντάρτικο χωρίς αναστολές και με επιθέσεις στην ρωσική οικονομική και πολιτική εξουσία. Μέχρι σήμερα, Παρασκευή 4 Μαρτίου, περίπου 100 Αναρχικοί αντιφασίστες συμμετέχουν με δικές τους οργανώσεις στην υπεράσπιση του Κιέβου ενάντια στην ρωσική εισβολή. Όλοι είναι οργανωμένοι στο πλαίσιο ομάδων εδαφική άμυνα. Παράλληλα, διαβάζουμε ότι και άλλοι αναρχικοί πολεμούν προ το παρόν με δυνάμει του Ουκρανικού στρατού, ενώ στου δρόμου υπάρχουν αρκετέ ακροδεξιέ ομάδε. Εδώ να τονίσουμε ότι μετά και τα γεγονότα του Μαϊντάν το 2013-2014 που θα δούμε συνέχεια, αρκετέ ομάδε αναρχικών πέρασαν στην προετοιμασία του ένοπλου αγώνα, συγκεντρώνοντα οπλισμό και δημιουργώντα ομάδε και ανταλλάσσοντας εμπειρίε με αναρχικούς σε Ρωσία και Λευκορωσία. Αναζητώντας κάποιο Ιντερνετικό αποτύπωμα των Ουκρανών αναρχικών που μάχονται τον Ρωσικό Υπηρεαλισμό, βρήκα μια συνέντευξη στο CrimeThink με έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Αντίστασης της νεοσύστατης αναρχικής συντονιστικής ομάδα στην Ουκρανία. Η μετάφραση έγινε γρήγορα και πρόχειρα. Αν θέλετε περισσότερα, επισκεφτείτε το Crime Think. Η Επιτροπή Αντίσταση είναι ένα κέντρο συντονισμού που συνδέει του αναρχικού που συμμετέχουν στην αντίσταση με διαφόρου τρόπου. Κάποιοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο, κάποιοι ασχολούνται με τα μέσα ενημέρωση σχετικά με τι συνθήκε που προκύπτουν κατά τη διάρκεια αυτή τη αντίσταση, με την ελπίδα να αποσαφηνήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία σε όσου δεν έχουν πάει ποτέ εκεί και να εξηγήσουν στου αναρχικού αλλού γιατί πιστεύουν ότι η αντίσταση στον Πούτιν συνδέεται με την απελευθέρωση. Το εγχείρημα συμμετάσχει επίσης σε κάποια έργα υποστήριξης σε ό,τι έχει απομείνει από την Ουκρανική κοινωνία των πολιτών καθώς η εισβολή προχωρά. Για παράδειγμα, στη Μαριούπολη κάποιοι συμμετέχοντες έφεραν υλική υποστήριξη στο κέντρο που φιλοξενεί παιδιά ορφανά από τον πόλεμο και θα βοηθήσει συντρόφου να διαφύγουν από την ζώνη των συγκρούσεων, αν και εκατοντάδες αναρχικοί και αντιφασίστε συμμετέχουν στην αντίσταση. Προ το παρόν, οι συμμετέχοντες παρακολουθούν να δουν ποια σχέδια αλληλοβοήθειας θα προκύψουν στο Κίεβο από τις προσπάθειες του πληθυσμού συνολικά και σε ποια μπορούν να συμμετάσχουν πιο αποτελεσματικά ως Αναρχικοί. Μέχρι στιγμή, οι Αναρχικοί δεν έχουν γνωστά θύματα, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά το ηθικό των συμμετεχόντων είναι υψηλό. Η πλειονότητα των Αναρχικών Ανέμενε ότι η εισβολή θα ξεκινούσε σύντομα σε γενικές γραμμές, αλλά δεν την περίμεναν σήμερα και δεν ήταν απόλυτα προετοιμασμένοι ψυχικά για αυτήν. Στην πραγματικότητα σχεδίαζαν και προετοιμάζονταν επί μήνες, αλλά τώρα ανακαλύπτουν όλα όσα παρέμεναν εμιτελείς στις προετοιμασίες τους. Παρόλα αυτά, κατά την διάρκεια βιαστικών συναντήσεων, συνέταξαν αυτό το σχέδιο συντονισμού. Στόχος δεν είναι η προστασία του κράτου, αλλά η προστασία του ουκρανικού λαού και της μορφής της ουκρανικής κοινωνίας, η οποία εξακολουθεί να είναι πλουλα... πλουραλιστική. Η ιδέα μα είναι ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτόν τον πλου... πλουραλισμό από το συντριβεί από το καθεστώς του Πούτιν, το οποίο απειλεί ολόκληρη την ύπαρξη της κοινωνίας. Παράλληλα, ελπίζουμε να αντιμετωπίσουμε την ρωσική στρατιωτική επίθεση, προωθώντα παράλληλα τι αναρχικέ προοπτικέ τόσο στην Ουκρανική κοινωνία όσο και σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας ότι οι αναρχικοί συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και έχουν πάρει θέση σε αυτόν, όχι με το κράτος, αλλά με τους ανθρώπους που επηρεάζονται από την εισβολή, με την κοινωνία των ανθρώπων που ζουν στην κοινωνία. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι όλο ο πληθυσμό αντιμετωπίζει την εισβολή. Φυσικά κάποιοι άνθρωποι φεύγουν, αλλά κάθε δύναμη που έχει Οποιαδήποτε όραμα για την πολιτική ανάπτυξη αυτού του τόπου στο μέλλον πρέπει να είναι στο πλευρό των ανθρώπων εδώ, αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να κάνουμε κάποια βήματα για να συνδεθούμε με τους ανθρώπους εδώ, σε μεγαλύτερη κλίμακα, για να οργανωθούμε μαζί τους. Το μακροπρόθεσμο καθήκον μας, το όνειρό μας, είναι να γίνουμε μια ορατή πολιτική δύναμη μέσα σε αυτή την κοινωνία, ώστε να εξασφαλίσουμε μια πραγματική ευκαιρία να προωθήσουμε ένα μήνυμα κοινωνικής απελευθέρωσης για τους ανθρώπους. Πάμε τώρα στη Ρωσία. Να δούμε πώς τοποθετούνται εκεί συντρόφια. Μια οργάνωση στη Μόσχα είναι το Food Not Bombs. Από μια πρόσφατη δήλωσή τους διαβάζουμε... Ποτέ δεν θα πάρουμε το μέρος αυτού ή εκείνου του κράτους. Η σημαία μας είναι μαύρη. Είμαστε ενάντια στα σύνορα και τους προέδρους. Είμαστε ενάντια στους πολέμους και τις δολοφονίες αμάχων. Τα παλάτια, τα κότερα και οι ποινέ φυλάκισης και τα βασινεστήρια τους για τους διαφωνούντες Ρώσους δεν είναι αρκετά για την αυτοκρατορική συμμορία του Πουτίν. Πρέπει να τους δοθεί ο πόλεμος και η κατάληψη νέων εδαφών. Και έτσι οι υπερασπιστές της πα εισβάλλουν στην Ουκρανία, βομβαρδίζοντας κατοικημένες περιοχές. Τεράστια ποσά επενδύονται σε φωνικά όπλα, ενώ ο λαός εξαθλειώνεται όλο και περισσότερο. Υπάρχουν εκείνοι που δεν έχουν τίποτα να φάνε και πουθενά να ζήσουν, όχι επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί πόροι για όλους, αλλά επειδή κατανέμονται άδικα. Κάποιο έχει πολλά παλάτια, ενώ άλλοι δεν πήραν ούτε μια καλύβα. Προκειμένου να διατηρήσει και να αυξήσει τα ωφέλη στα χέρια της, η κυβέρνηση Ποιο θα μαζέψει τα έντερά του με τα χέρια του, σε ποιον θα ξεριζώθουν τα χέρια και τα πόδια από τι εκρήξεις? ποιε οικογένειε θα θάψουν τα παιδιά του, φυσικά όλα αυτά δεν ισχύουν για την κυρίαρχη ελίτ. Πρέπει να αντισταθούμε με μόνο όλε μα τι δυνάμει στο μιλταριστικό καθεστώ και στον πόλεμο που διεξάγει. Διαδώστε πληροφορίε στους συντρόφου σα, πολεμήστε όσο καλύτερα μπορείτε. Δεν υπάρχει άλλο πόλεμο εκτό από τον ταξικό πόλεμο. Αλληλεγγύη αντί Μια άλλη συλλογικότητα στη Ρωσία είναι ο αναρχικός μαχητής. Από μια πρόσφατη ανακοίνωσή του διαβάζουμε. Εμείς η συλλογικότητα του αναρχικού μαχητή δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση οπαδοί του Ουκρανικού κράτους. Το έχουμε επανειλημμένα επικρίνει και υποστηρίξει την αντιπολίτευση εναντίον του στο παρελθόν. Και σίγουρα θα επιστρέψουμε σε αυτή την πολιτική στο μέλλον, όταν η απειλή της ρωσικής κατάκτησης θα έχει υποχωρήσει. Όλα τα κράτη είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία υπερβαίνει αυτή την απλή φόρμουλα και την αρχή ότι κάθε αναρχικός πρέπει να αγωνίζεται για την ήττα της χώρας του στον πόλεμο. Διότι δεν πρόκειται απλώς για έναν πόλεμο μεταξύ δύο περίπου ίσων δυνάμεων για την ανακατανομή των σφαιρών επιρροής του κεφαλαίου. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία είναι μια πράξη υπεριαλιστικής επίθεσης. Μια επίθεση που αν πετύχει θα οδηγήσει σε μείωση της ελευθερίας παντού, στην Ουκρανία, στη, Ρουα... στη Ρωσία και πιθανώς και σε άλλες χώρες. Και θα αυξήσει επίση την πιθανότητα ο πόλεμος να συνεχιστεί και να κλιμακωθεί σε παγκόσμιο πόλεμο. Το γιατί αυτό συμβαίνει στην Ουκρανία είναι προφανές σε ό,τι μας αφορά. Αλλά στη Ρωσία ένας μικρός νικηφόρος πόλεμος θα δώσει στο καθεστώς αυτό που του λείπει σήμερα. Θα του δώσει το ελεύθερο για οποιαδήποτε ενέργεια λόγω της πατριωτικής έξαρση που θα λάβει η χώρα σε μέρο του πληθυσμού. Και θα μπορέσουν να ρίξουν τα όποια οικονομικά προβλήματα στις κυρώσει και τον πόλεμο. Η ήττα της Ρωσίας στην παρούσα κατάσταση θα αυξήσει την πιθανότητα να ξυπνήσει ο κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο που συνέβη το 1905 όταν η στρατιωτική ήττα της Ρωσίας από την Ιαπωνία οδήγησε σε εξέγερση στη Ρωσία ή το 1917 όταν τα προβλήματα της Ρωσίας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο οδήγησαν στη Ρωσική Επανάσταση ανοίγοντας τα μάτια τους για ό,τι συμβαίνει στη χώρα. Όσον αφορά την Ουκρανία, η νίκη τη θα ανοίξει επίση τον δρόμο για την ενίσχυση της δημοκρατίας της βάση. Άλλωστε, αν επιτευχθεί, θα γίνει μόνο μέσω της λαϊκής αυτοοργάνωσης, της αμυβέας βοήθειας και της συλλογικής αντίστασης. Φυσικά, η νίκη δεν θα λύσει τα προβλήματα της ουκρανικής κοινωνίας. Οι συντρόφισσες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα αναδυθούν μπροστά στην αστάθεια του καθεστώτος που έρχεται μέσα από τέτοιες αναταραχές. Ωστόσο, η ΉΤΑ όχι μόνο δεν θα τα λύσει, θα τα επιδεινώσει πολλές φορές. Αν και όλα αυτά είναι σημαντικοί λόγοι για την απόφασή μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία σε αυτή τη σύγκρουση, δεν είναι καν οι πρωταρχικοί λόγοι. Οι σημαντικότεροι λόγοι είναι η εσωτερική ηθική. Γιατί η απλή αλήθεια είναι ότι η Ρωσία είναι ο επιτεθόμενος, ότι ακολουθεί μια ανοιχτά φασιστική πολιτική. Αποκαλεί τον πόλεμο ειρήνη. Η Ρωσία λέει ψέματα και σκοτώνει. Εξαιτία των επιθετικών ενεργειών τη άνθρωποι πεθαίνουν και υποφέρουν και στις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Ναι, ακόμα και εκείνοι οι στρατιώτες που οδηγούνται τώρα στην κρεατομηχανή του πολέμου. Ως εκ τούτου, καλούμε όλους όσους διαβάζουν αυτό το κείμενο, που δεν είναι ανέσθητοι, να δείξουν αλληλεγγύη στον Ουκρανικό λαό, όχι στο κράτος, και να υποστηρίξουν τον αγώνα του για ελευθερία ενάντια στην τυραννία του Πούτιν. Μα αναλογεί να ζούμε σε ιστορικές στιγμές. Ας κάνουμε αυτήν τη σελίδα της ιστορίας όχι ντροπιαστική, αλλά μια σελίδα για την οποία μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Ελευθερία στους λαούς του κόσμου. Ειρήνη στο λαό της Ουκρανίας. Женой накормили толпу мировым кулаком растоптали ей грудь, все народной свободой растерзали плоть, так закопали. Такое дерьмо, а все другие враги и такие мудаки Над родную над исчезной бесноватый снег шел. Я купил журнал Корея, там тоже хорошо Там товарищи Мерсиан, там тоже что у нас Я уверен, что у них то же самое и все идет по плану Вс идет по плану На прикабу лезть Все будет заебись А настопит скоро Надо только ждать Там все будет бесплатно Там вс будет кайф Там, наверное, вообще не надо будет умирать Я просто за среди ночи понял что все идет по плану το ρωσικό κράτο λοιπόν, ταυτόχρονα με τον πόλεμο στην Ουκρανία συνεχίζει την καταστολή και στο εσωτερικό της με χιλιάδες συλλήψεις στις δεκάδες αντιπολεμικές διαδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ρωσίας. Χαρακτηριστικό της Νέας Εποχής είναι ότι οι απαγορεύσει των διαδηλώσεων έγιναν με χρήση των νόμων για την πανδημία του COVID. Ουκρανία Αναρχική απίθυναν καλέσματα για διαδηλώσεις στις ρωσικές πρεσβείες και τα προξενία σε όλο τον κόσμο. Μέχρι στιγμή έχουμε δει από διαδηλώσεις στη Φιλανδία, την Αγγλία, την Τουρκία, τη Γαλλία, την Ελβετία και αρκετές πόλεις της Γερμανίας, όπως το Φλένσμπουργκ, η Βόνη, το Βερολίνο, το Ντόρτμουν και η Δρέσδη. Στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη υπήρξαν διαδηλώσεις στην Χάιφα και το Τελαβίβ. Στις Ηνωμένε Πολιτείε υπήρξαν δράσεις αλληλεγγύης σε προξενία στο Σιάτλ και αλλού. Πανό που εξέφραζαν την υποστήριξή τους εμφανίστηκαν από την Βουλγαρία μέχρι τη Μανίλα. Την Κυριακή στο κέντρο του Βερολίνου πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική διαδήλωση 500.000 ατόμων. Αντιπολεμικές διαδηλώσεις διοργανώνονται και στην Ελλάδα αυτές τις μέρες. Ένα δικό μου σχόλιο σχετικά με τον λόγο που παράγεται την δεδομένη συνθήκη στο ελληνικό πούμε, κίνημα είναι η έντονη έμφαση στο ΝΑΤΟ. Οι αναλύσει σχετικά με τον ΝΑΤΟ δεν είναι σε καμία περίπτωση λανθασμένε, αλλά εδώ υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Η Ρωσία, ο δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του κόσμου, με ανοιχτά μέτωπα σε όλο τον πλανήτη, εισέβαλε στην Ουκρανία. Δεν είναι η πόλη τη Ρωσία αυτή τη στιγμή που βομβαρδίζονται από τον ΝΑΤΟ. Είναι η Ουκρανία, μια πολύμορφη χώρα 40 εκατομμυρίων, που οι εύκολε, ασφαλέ αναλύσει για τον ρόλο του ΝΑΤΟ και τη ακροδεξιά αυτή τη στιγμή. Ξεπλένουν τον υπεριαλισμό της Ρωσίας, μιας και δεν είναι τίποτε άλλο από τα επιχειρήματα που προβάλλει το ρωσικό κράτος για να διεξάγει τον πόλεμο. Στην Ελλάδα υπάρχει μια έντονη ρωσοφιλία σε όλο το πολιτικό φάσμα από αριστερά προς τα δεξιά, τόσο για λόγους θρησκεύματος όσο και για λόγους ονείρωξη τη υπαρκτή δικτατορία των Πολσεβίκων. Από την ίδρυσή του, το ελληνικό κράτο υπήρξαν ρωσικά κόμματα ενώ ακόμα και σήμερα η μητέρα Ρωσία. Χρηματοδοτεί κόμματα και δημοσιογραφικού οργανισμού. Αντίστοιχα, θα πρέπει να καταλάβουμε επίση τα αίτια που σε πολλέ χώρε τη Ανατολική Ευρώπη υπάρχει ένα διάχυτο αντικομουνισμό, ο οποίο έχει βιωματική λογική. Για τους αναρχικού τη περιοχές τη πρώην Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχουν ξεκάθαρε συμμαχίε. Πολλέ κομμουνιστικές οργανώσει σε αυτέ τι περιοχέ προωθούν τον σοβιετικό σοβινισμό και πληρώνονται από τον ρωσικό εθνικιστικό κράτο. Οι αυτοαποκαλούμενοι κομμουνιστέ άλλωστε κατάφεραν να καταστήλουν τα αναρχικά κινήματα με δολοφονίε και εξορίες τα τελευταία 100 χρόνια. Το αφεντικό τη Ελλάδα φυσικά είναι η Ατλαντική Συμμαχία και γι' αυτό το λόγο μα είναι κάπω άβολο να σταθώμαστε σε μια θέση που φαινομενικά στηρίζει και τον ΝΑΤΟ. Τα πράγματα όμω είναι ξεκάθαρα. Α εμπιστευτούμε του συντρόφου μα στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Καμία στήριξη σε κανένα κράτο ούτε με τον άτο, ούτε με τη Ρωσία, νίκη στον αγώνα του Ουκρανικού λαού, που αντιστέκεται σε μια από τις πιο δολοφονικές μηχανές του πλανήτη. Αφήνοντας πίσω προς το παρόν το σχόλιο μου για τα αντανακλαστικά του ελλαδικού κινήματος, ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από το κάλεσμα του αντιμιλιταριστικού μπλοκ στο Βερολίνο, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει χιλιάδες κόσμο. Να πάρουμε θέση, τώρα, αυτό δεν πρέπει να σημαίνει να αποφασίσουμε υπέρ του Ρωσικού ή του Ουκρανικού κράτου υπέρ του ΝΑΤΟ. Πρέπει να σημαίνει να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που εργάζονται παντού. Πρώτα και κύρια είναι οι άνθρωποι στην Ουκρανία που υποφέρουν από τι οδομαχίε, τις, τις αεροπορικέ επιδρομέ και την ανάγκη διαφυγής. Αυτό δεν πρέπει να υποβαθμίζεται και είμαστε ξεκάθαρα ενάντια στον Πούτιν και το στρατιωτικό του επιτελείο. Η κλιμάκωση εκ μέρου τη Ρωσία λόγω μια ανεύθυνη υπεριαλιστική δίψα για εξουσία πρέπει να κατανομάζεται και να επικρίνεται με τέτοιο τρόπο, χωρίς ταυτόχρονα να πανηγυρίζει τον ΝΑΤΟ. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι προς το συμφέρον το δικό μας, των απλών ανθρώπων, ούτε καν στη Ρωσία. Αυτοί είναι που θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος των κυρώσεων, όχι η ολιγαρχία γύρω από τον Πούτιν. Είναι ένας πόλεμος των ηγετών, ο οποίο διεξάγεται πάντα στις πλάτες μας. Παρόλα αυτά, καθοριστικό ρόλο παίζει «οι να αντιταχθούν στον πόλεμο και την επιθετικότητα τη κυβέρνησή του. Σε αυτό πρέπει να του στηρίξουμε, ιδιαίτερα δεδομένε τη ακραία καταστολή που βιώνουν οι χειραφετικέ δυνάμει στη Ρωσία. Μόνο την Πέμπτη, άτομα συνελήφθησαν εκεί σε δράσει ενάντια στον πόλεμο και εκατομμύρια συνεχίζουν να βγαίνουν στους δρόμου ενάντια στον πόλεμο. Κανένα πόλεμο μεταξύ των λαών τη Ρωσία και τη Ουκρανία. Καμιά ειρήνη ανάμεσα στι τάξει, ενάντια σε κάθε υπεριαλισμό. Τώρα, με ενδιαφέρον, διάβασα στο Indymedia μια ανακοίνωση της επαναστατικής θέσης. Από εκεί διαβάζω το εξής απόσπασμα. Η κύρια θέση του αναρχικού κινήματος αυτή τη στιγμή στο ζήτημα της εισβολής τη Ρωσία και στην Ουκρανία είναι αρκετά ελλειπής και αγνοεί τελείως την πραγματικότητα του πολέμου και τι φωνές των Ρώσων συντρόφων. Πρόσφατα, δημοσιεύτηκε η Διεθνής Ανακοίνωση Αναρχικών Ομοσπονδιών, η οποία μένει σε μια θεωρητική θέση που λέει ότι ο πόλεμος γίνεται για τα συμφέροντα των αφεντικών και ότι όλοι οι υπερρεαλισμοί είναι κακοί, καλώντας στη συνέχεια τους εργάτες να μην πολεμήσουν και να σαμποτάρουν την πολεμική μηχανή, γενικά και αόριστα. Οι θέσεις τους αγνοούν παντελώς σε επίπεδο ασέβειας τις ξεκάθερες τοποθετήσεις των μαχόμενων Ουκρανών Αναρχικών, εκ των οποίων κάποιοι έχουν δώσει και τις ζωές τους σε αυτή τη μακρόχρονη αντιπαράθεση. Η διεθνιστική αντιπολεμική αντιυπεραιαλιστική θέση έχει νόημα μόνο στα εδάφη τη Δύση και μόνο αν μιλάμε για άμεσε επιθετικέ ενέργειε ενάντια στο ρώσικο κεφάλαιο και την ρώσικη πολιτική εκπροσώπηση. Όσον αφορά το έδαφο τη Ουκρανία, η αντιπολεμική θέση είναι απλώ αποχή από τα τεκτενόμενα και παράδοση. Οι αναρχικέ συλλογικότητε, σκλαβωμένε από την αντιυπεραιαλιστική ανάλυση των κομμουνιστών, δεν λένε το αυτονόητο. Άμεση συγκρότηση συγκρότηση στρατιωτική οργάνωση με συμμετοχή όλων των αναρχικών και δημοκρατικών στοιχείων και με σκοπού. Πρώτον, την κατάληψη του κενού εξουσία που υπάρχει στην Ουκρανία για να αναδιοργανώσει την κοινωνία σε επίπεδο κοινωνική αλληλεγγύης και ένοπλης αυτοάμυνα με τη συγκρότηση γυναικείων δομών σε όλα τα επίπεδα για την παράλληλη πρακτική κατάργηση τη πατριαρχική κουλτούρα. Δεύτερον, τη σύγκρουση με τον Ρώσικο στρατό. Ωστε να τον νικήσει σε πολιτικό πρωτίστως και στρατιωτικό δευτερογόντω επίπεδο. Τρίτον, και τη συνέχιση της αντίσταση σε μορφή επανάσταση στη βάση των ήδη υπάρχουσων επαναστατικών δομών, με σκοπό την συγκρότηση της Ουκρανία στη βάση του Δημοκρατικού Συνομοσπονδισμού, όπου όλε οι περιοχέ όπω και οι Ρωσόφωνε θα είναι αυτόνομε με τα ιδιαίτερα δικαιώματά του και την κουλτούρα του και θα συγκροτούν Συνομοσπονδία για την διαχείριση κεντρικών ζητημάτων οικονομίας, διπλωματίας και πολέμου yeah the cops stop you just because you black that's war when you through the system for your prints. that's war when they call my hood a drugs on that's war slum lord charging you for rent that's war why they so rich and we poor that's war if you're young and black you sell crack that's war the white house is the rock house that's war George Bush coming out his mouth, that's war. Chilling on the corner with your gang, that's war. Hope will do the same damn thing, that's war. When they murdered, I'ma do the yellow, that's war. Marching in the streets is a strategy of war. Knowing self-defense is a strategy of war soldiers try to link with other soldiers in the war revolutionaries got to know the art of war war what about hip-hop use that matter of fact fuck a rap battle what about a gap battle let's take it to the beast and see which cat tattle is it kiss versus beans A pee versus hoes what about y'all real niggas against the 5-0 -oh. this is m1 DP's. don't you forget cause you can talk talk talk but that don't mean shit i ain't gotta pop your top to see where your brains went this rap shit is way bigger than entertainment it's the people first the pigs when it all go down it's not pop first big it's who's getting the power And power ain't money dog it's self-determination like taking hot and making it the real people station that's war know what I mean yeah rap war whatever war you live a fast life more or less more so it's still war dead prayers the people radio ο Πούτιν καταλαμβάνει μια χώρα για κυρώσεις αξίας δύο δολαρίων. Θα έλεγα ότι αυτό είναι πανέξυπνο, δήλωσε ο Τραμπ μιλώντας σε χορηγούς στο ιδιωτικό του κλαμπ. Λίγε ώρε πριν την έναρξη τη ρωσική επίθεση. Α επιστρέψουμε στην Ουκρανία και α δούμε άλλη μια μαρτυρία αυτή τη φορά από το Χάρκοβο και την συλλογικότητα που ονομάζεται Άσεμπλή. Το Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη τη Ουκρανία με 1,5 εκατομμύριο και μεγάλο βιομηχανικό κέντρο. Η πλειοψηφία των κατοίκων είναι ρωσόφωνοι και οι διεθνεί αναλύσει προέβλεπαν πω σύντομα θα παραδίδονταν από τι Μέχρι σήμερα και παρόλο που βρίσκεται πάνω στα Ρωσο-Ουκρανικά σύνορα, οι αντιστάσεις είναι μεγάλες. Η συνέντευξη που θα διαβάσουμε ένα πόσπασμα δημοσιεύτηκε την τρίτη μέρα του πολέμου, Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου και μπορείτε να βρείτε στο Libcom με τίτλο The Invasion of Ukraine, Anarchist Media Call from Kharkov. Υλικό για την δράση τους θα βρείτε στην σελίδα assembly.org.ua. Όσον αφορά το ερώτημα, τι κάνουν οι Ουκρανοί αναρχικοί τώρα, ας ξεκινήσουμε από τους εαυτούς μας. Είμαστε όλοι στο Χάρκοβο, με εξαίρεση ένα μέλος με ένα μικρό γιο που έφυγε με ασφάλεια για την Πολωνία. Τώρα ξεκαθαρίζουμε την κατάσταση εδώ σε ξένους δημοσιογράφους και ακτιβιστές, οι οποίοι μας βομβαρδίζουν με διάφορες ερωτήσεις και απλά επιστολές αλληλογή, από τις πρώτες ώρες του πολέμου. Δεύτερον, συμμετέχουμε στην διανομή βασικών αγαθών στους πιο άπορους γείτονες. Και ένα από τα παιδιά μα συντονίζει επίσης την αμοιβαία βοήθεια για την επίλυση διαφόρων ζητημάτων μέσω συνομιλιών στο Telegram. Υπάρχουν κάποια κυνεγητικά και αιχμηρά όπλα. Το υλικό για Molotov δεν είναι επίση μακριά, αλλά σε γενικές γραμμές ακόμα και οι κανονιοβολισμοί δεν ακούγονται ιδιαίτερα στα σπίτια μας. Σε σύγκριση με την άλλη μισή πόλη είμαστε απλά τ Στι βόρειε και ανατολικέ συνοικίες της ΧΑ υπάρχουν πραγματικά σφοδρές βολές σε κατοικημένα κτίρια από βαρέα όπλα. Μόνο σήμερα, στις 28 Φεβρουαρίου, τουλάχιστον 11 άμαχοι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μια οικογένεια με δύο ενήλικε και τρία παιδιά που κάηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Τι πιστεύουμε για όλα αυτά. Α πούμε λίγα λόγια για την δημόσια δήλωση των συντρόφων μα από το ρωσικό περιφερειακό τμήμα τη Διεθνού Εργαζομένων. Σε γενικές γραμμές, ενώ συμμεριζόμαστε την καταδίκη και των δύο κυβερνητικών κλιμακίων, πρέπει ωστόσο να σημειώσουμε ότι δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τις παγκόσμιες αιτίες αυτής της κόλασης. Αν ο πόλεμος προκαλείται από τον ανταγωνισμό για τις αγορές φυσικού αερίου, τότε γιατί η Δύση δεν έχει ακόμα επιβάλει εμπάργκο στην προμήθεια των ρωσικών υδρογονοανθράκων, και ποιος θα αποσπούσε την προσοχή από την υγειονομική δικτατορία εφαρμόζοντας μέτρα που είναι εκατό φορές δυσβάσταχτα στον πληθυσμό και εκατό φορές πιο ασύμφορα για την οικονομία από τους όποιους περιορισμούς ενάντια στον COVID. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σκάψουμε τόσο βαθιά. Σύμφωνα με τον ομιλητή τους, τώρα αντι... αντιπετίθονται αντι... στους τρελούς μπάσταρδους πατριώτες με δύναμη και αφοσίωση αλλά η προκήρυξή τους δεν προτείνει συγκεκριμένες πρακτικές, παρά μόνο αφηρημένες εκλίσεις που κάνουν για κάθε εποχή. Και τώρα πάμε στο επόμενο. Κάποιες, μάλλον αντιφατικές θέσεις, έδειξαν άλλοι στενήμα από την ομάδα «Μαύρη Σημαία» που εδρεύει κυρίως στο Λιβύβ και στο Κίεβο. Φυσικά, αν στην πρωτεύουσα μοιράστηκαν σε όλους ακόμα Καλάζνικοφ για την εδαφική άμυνα, χωρίς να ζητηθούν καν έγγραφα. Είναι αμαρτία να μην εποφεληθεί κανείς από αυτό. Στο Χάρκοβο μπορείς να πάρεις όπλα μόνο κατατέθοντας έγγραφα και έχοντας σχετική εμπειρία. Το ερώτημα είναι, είναι πλέον δυνατή η διεξαγωγή αναρχική αγωνιστικής δράσης με ένοπλε μονάδες ή θα είναι για να γίνουν απλά κρέας εκεί. Ωστόσο το σημαντικότερο είναι ότι η πολιτική δήλωση των παιδιών θέτει στο σύνολό τη την ευθύνη για αυτή τη σφαγή και στις δύο αστικές πλευρέ και αυτό σίγουρα ζεσταίνει τις καρδιές μας. Όπως και να έχει, η γενική διεθνιστική γραμμή φαίνεται πλέον να είναι η εξής. Ας αφήσουμε τους τραμπούκους της λευκής φρουρά του Πούτιν να πνιγούν στο αίμα τους εδώ, αλλά δεν πρέπει να βοηθήσουμε το δικό μας κράτος να βγει πιο δυνατό από αυτή την κρεατομηχανή. Τι να κάνουμε συγκεκριμένα? Ας ενεργήσει ο κάθε σύντροφο ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες. Εμείς κάνουμε αυτό που μπορούμε καλύτερα? και θέλουμε να μιλάμε μόνο για την ομάδα μας. Η μαύρη σημαία, στο τέλος της διακήρυξής της, επικαλείται την εμπειρία του Μάχνου, ο οποίος πολέμησε τόσο ενάντια στους αυτοκρατορικούς στρατούς του Ντενίκιν όσο και ενάντια στους Ουκρανούς εθνικιστές. Αλλά η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι οι δυνάμει μα δεν συγκρίνονται σήμερα ούτε με το αναρχικό κίνημα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας στην πιο θαμπει αντίδραση μετά την ήττα της επανάσταση του 1905-1907. Με βάση την επιρροή και τους σπόρους που διαθέτουμε, το πιο σχετικό τώρα φαίνεται να παίρνουμε παράδειγμα από τον Τσερινιεύσκι και τους υποστηρικτές του, οι οποίοι πρώτα απ' όλα χάρηκαν με την επική αποτυχία του εστεμένου χοροφύλακα Νικόλαου του πρώτου στον Κρημαϊκό πόλεμο, ενώ δεν υποστήριξαν την Βρετανική, τη Γαλλική και την Οθωμανική αυτοκρατορία, ούτε καν ως μικρότερο κακό. Να ζήσει η αναρχία, ειρήνη στην καρδιά, πόλεμος στα παλάτια». τώρα στα βόρεια της Ουκρανίας που συνορεύει με τη Μεγάλη Λευκορωσία. Η Λευκορωσία συνεργάζεται απόλυτα με τον ρωσικό υπεριαλισμό. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας είναι ένας δικτάτορας που βγαίνει με ποσοστά άνω του 70 και του 80% τα τελευταία 28 χρόνια. Την ίδια στιγμή, σφοντρές είναι οι αντιστάσεις του λαού που συχνά εξηγείρεται, όπως και έγινε τον Αύγουστο του 2020 με την έντονη συμμετοχή του κινήματο το οποίο και διευρύνεται την τελευταία δεκαετία. Ο στρατός της Ρωσίας χρησιμοποίησε αλλά και τα εδάφη της Λευκορωσίας για να εξαπολύσει την επίθεσή του. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Λουκασένκο ήδη την δεύτερη μέρα του πολέμου απειλήσε ότι θα εισβάλλει στην Ουκρανία αν χρειαστεί. Το κομμικό τραγικό της είναι ότι δύο από τα πιο φασιστικά κράτη στον κόσμο πολεμάν με αντιφασιστικά τσιτάτα επιβεβαιώνοντας την ρήση του Μάρξ ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά ως τραγωδία και τη δεύτερη ως φάρσα. Η Λευκορωσία είναι μια περιοχή στην οποία έχουν επιβληθεί κρατικά κομμουνιστικά καθεστώτα με γκούλαγκ και απαγωγές από τους να ναζιστική κατοχή με στρατόπεδα συγκέντρωσης και δολοφονίες και δημοκρατικές κλεπτοκρατι... και κλεπτοκρατίες με βασανισμούς και θανατικές ποινές. Όσε αγωνίστηκαν στο παρελθόν και αγωνίζονται στο παρόν, έχουν νιώσει την κρατική βία. Έχουν νιώσει τι σημαίνει ο, κρατι... ο κρατισμό οποιασδήποτε απόχρωση Εν τέλει, έχουν νιώσει ότι το λευκορασικό κράτος, όπως και κάθε κράτος, έχει συνέχεια. Το δημοκρατικό αστυνομικό κράτος λοιπόν της Λευκορωσίας σέρνει στα μπουντρούμια του με πινές ποινές, αναρχικού και όσε αντιστέκονται ενώ δεν λείπουν τα βασανιστήρια και η τρομοκρατία οι διώξει γίνονται πολλέ φορέ με μοναδικό στοιχείο τα αναρχικά φρονήματα των ανθρώπων. Οι πορείε γνωρίζουν άγρια καταστολή. Θα διαβάσω μια μικρή ανακοίνωση η οποία έγινε πριν την έναρξη του πολέμου και αφορά τα βασανιστήρια στη Λευκορωσία. Το κείμενο συνοδεύεται με μια εισαγωγή μάλλον Έλληνα συντρόφου που γράφει. Μια μικρή ενημέρωση από τη Λευκορωσία σχετικά με του βασανισμού αναρχικών συντρόφων από το πρώην κομμουνιστικό καθεστώ Λουκασέγκο που κάποιοι εδώ στην Δύση, από την μανία τους να βρουν συμμάχους έναντι στον φασισμό του ΝΑΤΟ, βλέπουν ως φύλλα προσκύμενο. Οι ίδιοι που ξέπλαιναν τον εγκληματία φασίστα Άσαντ στη Συρία, όπου ξεκλήρισε τον μισό πληθυσμό της χώρας, είναι οι ίδιοι που βάφτισαν προβοκάτσιες και καθοδηγούμενες τις δίκες λαϊκές εξεγέρσεις σε Συρία, Λευκορωσία και σε όλες τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Μήπως και τώρα στο Καζακστάν οι δυτικοί πράκτορε προβοκάρουν μεταμφιεσμένοι σε απλό λαό. Καμιά εμπιστοσύνη στου κρατιστέ και σταλινικούς, ελληνικού, έστω κι αν φοράνε αντιεξουσιαστική προβιά. Ας τους αφήσουμε να πράξουν το ταξικό καθήκον του, δηλαδή να εμβολιαστούν για τον COVID, και να πιάσουμε πάλι το μαυροκόκκινο νήμα του αγώνα. Και συνεχίζουμε με την ανακοίνωση. Το αίμα στα χέρια σα. Σχετικά με πληροφορίε για τον βασανισμό αναρχικών ανταρτών 28 Δεκεμβρίου. 2021. Σήμερα, η αδερφή του αναρχικού Δημήτρη Ντουμπόυσκη δημοσιοποίησε κάποια γεγονότα που έμαθε μετά το επισκεπτήριο στη φυλακή. Αφορά στο βασανισμό των ανταρτών την πρώτη μέρα μετά την κράτησή τους. Τα γουρούνια έγδαραν το πόδι του Ιγγόρ Ολινέβιτσι, Ο Ντουμπόυσκη υπέστη στραγγαλισμό με πλαστική σακούλα και κρέμασμα. Πιο πριν έγινε γνωστό ότι ο Σ έκοψε τις φλέβες του, ύστερα από ξυλοδαρμούς των συνοριοφυλάκων. Ξέρουμε καλά πως οι αναρχικοί ακτιβιστές έχουν επανειλημμένα υποστεί από τις αρχές. Ωστόσο, από τον Αύγουστο του 2020, οι μπάτσοι έχουν εκτραχυνθεί εντελώ. Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου πάντα ήταν κραυγαλαία σαδιστικές ακόμα και πριν τι διαμαρτυρίε. Κανεί δεν μετατρέπεται σε εν μία Βασανισμοί και ξυλοδαρμοί πριν τους πολιτικούς φυλακισμένους εφαρμόζονταν και στους ποινικούς. Τα γεγονότα που υπέστησαν οι αναρχικοί αντάρτε είναι ένα μικρό δείγμα αυτού που συμβαίνει στη χώρα. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι πίσω από τα σίδερα οι οποίοι δεν έχουν φωνή και δεν έχουμε καμιά αμφιβολία ότι υφίστανται ξυλοδαρμού και βασανισμού σε καθημερινή βάση. Ακόμη και μετά από την καταδίκη τους. Η δικτατορία τη Λευκορωσίας έχει εξελιχθεί από αυταρχικό καθεστώ σε μια σέχτα σαδιστών έτοιμων να αιματοκυλήσουν όχι μόνο για να διατηρήσουν την εξουσία του, αλλά και για να απολαύσουν την ίδια τη διαδικασία. Αν έχετε κάποια αμφιβολία σε σχέση με τα άτομα που δουλεύουν στο Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων τη ΚΑΓΕΙΜΠΕ, σκεφτείτε όσου μάχονται από τι φυλακέ για εσά και για την ελευθερία μα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την παραμικρή σταγόνα αίμα που έπεσε στη μάχη ενάντια στο καθεστώ. Για κάθε βογκιτό και λυγμό, όχι μόνο η αξιωματική, αλλά κάθε καθήκη που έβαλε το χέρι του, θα πληρώσει. Μπορεί να κερδίσατε τη μάχη του 2020, αλλά ο πόλεμος ενάντια στη δικτατορία συνεχίζεται. Μέχρι τη λευτεριά όλων μας. Α κάνουμε τώρα μια μικρή αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία. Ένα κομβικό σημείο για όσα διαδραματίζονται σήμερα είναι οι διαδηλώσει του Μαϊντάν το 2013 με 2014, που εξελίχθηκαν σε εξέγερση και είχαν σαν αποτέλεσμα την απομάκρυση του φιλορώσου Προέδρου Γιαννουκόβιτ. Από αυτό το σημείο, οι σχέσει των δύο κρατών έγιναν πολύ κακέ με αποκορύφωμα την απόσκηση των επαρχιών του Ντον Μπάς, με τη βοήθεια τη Ρωσία και την προσάρτηση τη Λίγε ώρε πριν ξεσπάσει ο πόλεμο, εμφανίστηκε ένα αρκετά μεγάλο κείμενο στον ελευθεριακό ιστότοπο Αυτοελεξή, το οποίο και αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια από Ουκρανού αναρχικού και αντιφασίστε να κάνουν μια συλλογική αποτίμηση τη κατάσταση στην Ουκρανία με αναδρομέ στι διαδηλώσει του Μαϊντάν του 2014, την ηγεμονία των φασιστών και την σημερινή απειλή πολέμου με την Ρωσία που τελικά πραγματοποιήθηκε. Αξίζει τον κόπο να το βρείτε και να το διαβάσετε. Εδώ θα ακουστούν κάποια αποσπάσματα που αφορούν τα αμφιλεγόμενα γεγονότα στην πλατεία Μαϊντάν το 2014. Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται ήδη από το 2014. Το 2013 ξεκίνησαν μαζικές διαδηλώσεις στην Ουκρανία, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από τις ιδικές δυνάμεις της αστυνομία που ξυλοκόπησαν φοιτητέ διαδηλωτές, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι με την άρνηση του τότε προέδρου Βίκτορ Γιαννουκόβ να υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο ξυλοδαρμός λειτουργήσε ως ένα κάλεσμα για δράση για πολλά κομμάτια της κοινωνία. Είχε γίνει σαφές σε όλους πια ότι ο Γιάννουκόβιτς είχε ξεπεράσει τα όρια. Οι διαδηλώσει οδήγησαν τελικά τον πρόεδρο να διαφύγει από την πρωτεύουσα. Στην Ουκρανία αυτά τα γεγονότα ονομάστηκαν «επανάσταση της αξιοπρέπεια. Η ρωσική κυβέρνηση τα παρουσιάζει ω ναζιστικό πραξικόπημα, σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Η Οι ίδιοι διαδηλωτέ αποτέλεσαν ένα ετερόκλητο πλήθο. Ακροδεξιοί με τα σύμβολά τους, φιλελεύθεροι ηγέτες που μιλούσαν για ευρωπαϊκέ αξίε και ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, απλοί Ουκρανοί που βγήκαν κατά της κυβέρνησης, μερικοί αριστεροί. Τα αντιολυγαρχικά συναισθήματα κυριάρχησαν μεταξύ των διαδηλωτών. Ενώ ολιγάρχες που δεν συμπαθούσαν τον Γιάννουκόβιτς χρηματοδότησαν τις διαδηλώσεις επειδή μαζί με τον εσωτερικό του κύκλο προσπάθησε να μονοπολίσει τις μεγάλες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της θητείας του. Οι απλοί άνθρωποι ήταν δυσαρεστημένοι με το υψηλό επίπεδο διαφθοράς και την αυθαίρετη συμπεριφορά της αστυνομία. Οι εθνικιστές που αντιτάχθηκαν στον Γιάννουκόβιτς με το επιχείρημα ότι ο ίδιος ήταν φιλορώσος επαναβεβαιώθηκαν σημαντικά. Αν έχετε δει βίντεο από την συγκέντρωση στο Μαϊντάν, ίσως έχετε παρατηρήσει ότι ο βαθμός βίας ήταν υψηλό. Οι διαδηλωτές δεν είχαν που να υποχωρήσουν, οπότε έπρεπε να πολεμήσουν μέχρι το πικρό τέλος. Οι ειδικέ δυνάμεις της αστυνομίας χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες αναισθητοποίησης με βίδες, οι οποίες άφησαν πληγές από τα θράσματα μετά την έκρηξη, χτυπώντας τους ανθρώπους στα μάτια τους. Γι' αυτό και τραυματίε. Στα τελικά στάδια της σύγκρουσης, οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν στρατιωτικά όπλα, σκοτώνοντας 106 διαδηλωτές. Ως απάντηση, οι διαδηλωτές παρήγαγαν DIY εκρηκτικά και έφεραν πυροβόλα όπλα στο Μαϊντάν. Η κατασκευή Μολότοφ έμοιαζε μικρή. Στις διαδηλώσεις του Μαϊντάν το 2014, οι αρχές χρησιμοποίησαν μισθοφόρους, τους έδωσαν όπλα... Του συντόνισαν και προσπάθησαν να του χρησιμοποιήσουν ω μια οργανωμένη και αφοσιωμένη δύναμη. Υπήρχαν συγκρούσει με αυτού που περιελάμβαναν την χρήση κονταριών, σφυριών, μαχαιριών. Σε αντίθεση με την άποψη ότι το Μαϊντάν αποτέλεσε μια χειραγώγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, οι υποστηρικτέ τη Ευρωπαϊκή Ενσωμάτωση είχαν ζητήσει ειρηνική διαμαρτυρία, χλεβάζοντα του συγκρουσιακούς διαδηλωτέ ω υποχείρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε επέκριναν τι καταλήψει κυβερνητικών κτηρίων. Φυσικά στη διαδήλωση συμμετείχαν φιλοδυτικέ δυνάμει και οργανώσει, αλλά δεν είχαν τον έλεγχο ολόκληρη τη διαμαρτυρία. Διάφορε πολιτικέ δυνάμει, συμπεριλαμβανομένε τη ακροδεξιά, παρενέβησαν ενεργά στο κίνημα και προσπάθησαν να επιβάλλουν την ατζέντα του. Σύντομα, βρήκαν τον προσανατολισμό του και έγιναν μια οργανωτική δύναμη, χάρη στο γεγονό ότι δημιούργησαν τα πρώτα αποσπάσματα μάχη και κάλεσαν όλους να τους ακολουθήσουν, εκπαιδεύοντα και κατευθύνοντάς τους. Ωστόσο, καμία από τις δυνάμεις δεν ήταν απολύτως κυρίαρχη. Η κύρια τάση ήταν ότι ήταν μια αυθόρμητη κινητοποίηση διαμαρτυρία εναντίον του διεφθαρμένου και μη δημοφιλούς καθεστώτος Γιάννου Κόβιτς. Ίσως το Μαϊντάν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από τις πολλές κλεμμένες επαναστάσεις. Οι θυσίες και οι προσπάθειες δεκά σφετερίζονταν από μια χούφτα πολιτικούς που κατευθύνθηκαν προς την εξουσία και τον έλεγχο της οικονομίας. Παρά το γεγονός ότι οι αναρχικοί στην Ουκρανία έχουν μακρά ιστορία, όλοι όσοι συνδέονταν με τους αναρχικού με οποιονδήποτε τρόπο υπέστησαν καταστολή. Το κίνημα σβήστηκε και κατά συνέπεια η μετάδοση της επαναστατικής εμπειρίας διακόπηκε. Το κίνημα άρχισε να ανακάμπτει τη δεκαετία του 1980 και τη δεκαετία του 2000 Έλαβε μεγάλη όθηση λόγω της ανάπτυξης μουσικών υποκουλτούρων, καθώς και του αντιφασισμού. Αλλά το 2014 δεν ήταν ακόμα έτοιμο για σοβαρές ιστορικές προκλήσεις. Πριν από την έναρξη των διαδηλώσεων, η αναρχικοί ήταν κυρίως μεμονωμένοι ακτιβιστές ή διασκορπισμένοι σε μικρές ομάδες. Λίγοι υποστήριξαν ότι το κίνημα θα έπρεπε να οργανωθεί και να επαναστατήσει. Τα γεγονότα του Μαϊντάν ήταν σαν μια κατάσταση στην οποία οι ειδικέ δυνάμει εισβάλλουν στο σπίτι σα και πρέπει να κάνετε κάποιε αποφασιστικέ ενέργειε, αλλά το οπλοστάσιο σα αποτελείται μόνο από πανκ στίχου, βιγανισμό, βιβλία εκατό ετών και στην καλύτερη περίπτωση την εμπειρία τη συμμετοχή στον δρόμο κατά του φασισμού και των τοπικών κοινωνικών συγκρούσεων. Κατά συνέπεια, υπήρξε μεγάλη σύγχυση καθώ οι άνθρωποι προσπαθούσαν να κατανοήσουν τι ακριβώ συνέβαινε. Εκείνη την εποχή δεν ήταν δυνατόν να διαμορφωθεί ένα ενιαίο όραμα της κατάστασης. Η παρουσία της ακροδεξιάς τους δρόμους αποθάρινε πολλούς αναρχικούς να στηρίξουν τις διαδηλώσεις, καθώς δεν ήθελαν να σταθούν δίπλα στους ναζί, στην ίδια πλευρά των οδοφρογμάτων. Αυτό έφερε πολλές διαμάχες εντός του κινήματος. Μερικοί άνθρωποι κατηγόρησαν εκείνους που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στις διαμαρτυρίες του φασισμού. Οι αναρχικοί που συμμετείχαν στι διαδηλώσει ήταν δυσαρεστημένοι με την βιαιότητα τη αστυνομία και με τον ίδιο τον Γιάννου και την φιλοροσική του θέση. Ωστόσο, δεν μπορούσαν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στι διαμαρτυρίε, καθώ βρισκόταν ουσιαστικά στην κατηγορία των ξένων. Στο τέλο, οι αναρχικοί συμμετείχαν στην επανάσταση του Μαϊντάν ατομικά και σε μικρέ ομάδε, κυρίω σε εθελοντικέ μη πρωτοβουλίε. Μετά από λίγο αποφάσισαν να συνεργαστούν και να φτιάξουν τη δικιά του ομάδα κρούση, μια ομάδα 60 ατόμων, αλλά διαλύθηκαν από του ακροδεξιού συμμετέχοντε με όπλα. Οι αναρχικοί παρέμειναν, αλλά δεν επιχειρήσαν πλέον να δημιουργήσουν μεγάλε οργανωμένες ομάδε. Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στο Μαϊντάν ήταν και ο αναρχικό Σεργέη Κέμσκι, ο οποίο ηρωνικά χαρακτηρίστηκε με θάνατον ω ήρωα τη Ουκρανία. Πυροβολήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή κατά τη διάρκεια της έντονης στιγμής της σύγκρουσης με τις δυνάμεις ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, ο Σεργέης απεύθυνε, απεύθυνε γραπτή έκκληση στους διαδηλωτές με τίτλο «Τακούς Μαϊντάν», στην οποία περιέγραψε πιθανούς τρόπους ανάπτυξης τη επανάστασης, τονίζοντας τις πτυχές της άμεσης δημοκρατίας και του κοινωνικού μετασχηματισμού. not be able to stay home brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spyro Agnew to eat hog confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look five pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on the report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies,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 The live. Μετά λοιπόν την εξέγερση στο Μαϊντάν, ακολούθησαν κάποια άλλη γεγονότα κοινωνικής πόλωσης. Η κοινωνία είχε χωριστεί σε αυτού που στήριζαν τον Μαϊντάν και σε αυτού που αποκαλούνταν αντι-Μαϊντάν. Οι ρωσικέ μυστικέ υπηρεσίε κατάφεραν να ενεργοποιήσουν του μηχανισμού του σε περιοχέ τη νοτιοανατολική Ουκρανία και να χρησιμοποιήσουν προ όφελό του την άνοδο των ακροδεξιών, ώστε να πουλήσουν σύντομα προστασία αναπτύσσοντα ένοπλες παραστριωτικέ ομάδες. Οι επαρχίε αυτέ αποσχίστηκαν και αυτοανακηρύχθηκαν ω λαϊκέ του Ντονιέσκ και του Λουγκάνγκ. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά, η οποία διακρίνεται για τα φιλορωσικά αισθήματά της, έτρεξε να υπερασπιστεί τις δύο νέες λαϊκές δημοκρατίες στην Ευρώπη και να χρηματοδοτήσει την προπαγάντησή τους στον έξω κόσμο. Παρ' αυτά, σύντομα περάσαμε σε μια περίοδο υγής και ξαφνικά κάναν όλοι τους ανήξερου. Λίγα στοιχεία για αυτές τις δημοκρατίες θα πούμε παρακάτω. Πάμε πρώτα, όμως, να δούμε τι μας λένε οι Ουκρανοί η ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, τη νύχτα τη 26η με 27η Φεβρουαρίου του 2014, όταν το κτίριο του Κοινοβουλίου τη Κρυμαία και το Συμβούλιο Υπουργών καταλήφθηκαν από άγνωστου ένοπλου άντρε. Χρησιμοποίησαν ρωσικά όπλα, στολέ και εξοπλισμό, αλλά δεν είχαν τα σύμβολα του ρωσικού στρατού. Ο Πούτιν δεν αναγνώρισε το γεγονό τη συμμετοχή των ρωσικών στρατιωτικών σε αυτή την επιχείρηση, αν και αργότερα το παραδέχτηκε. Μετά την κατοχή, πολλοί κάτοικοι αντιμετώπισαν μια καταστολή που συνεχίζεται έως σήμερα. Οι συντροφοί μα βρίσκονται επίση μεταξύ των καταπιεσμένων. Μπορούμε να αναφέρουμε εν συντομία μερικέ από τι πιο σημαντικέ υποθέσει. Ο αναρχικό Αλεξάνδρ Κολτσένκο συνελήφθη μαζί με τον φιλοδημοκρατικό ακτιβιστή Όλεγκ Σέντσοφ και μεταφέρθηκε στη Ρωσία στι 6 Σεπτεμβρίου του 2019. Πέντε χρόνια αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι ω αποτέλεσμα τη ανταλλαγή κρατουμένων. Ο αναρχικός Αλεξέης Στάκοβιτς βασανίστηκε, πνίγηκε με μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του, ξυλοκοπήθηκε και απειλήθηκε με αντίπεινα. Κατάφερε να δραπετεύσει. Ο αναρχικός Ευγένη Καρακάσεφ συνελήφθη το 2018 για μια αναδημοσίευση στο v και παραμένει υποκράτηση. Όσον αφορά τις επαρχίες του Ντονέσκ και του Λουγκάνξ, κατά τη γνώμη μας η παραπληροφόρηση το 2014... Διαδραμάτισε βασικό ρόλο στην πρόκληση της ένοπλης σύγκρουσης. Ορισμένοι κάτοικοι του Ντονέσκ και του Λουγκάνσκ φοβούνταν ότι θα σκοτωθούν. Έτσι πήραν τα όπλα και κάλεσαν τα στρατεύματα του Πούτιν. Το έναυσμα του πολέμου δόθηκε, όπως είπε ο Ιγορ Γκίρκιν, συνταγματάρχης της Κρατικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο Γκίρκιν πέρασε τα σύνορα με μια ένοπλη ομάδα Ρώσων και κατέλαβε το κτίριο του Υπουργείου Εσωτερικών στο Σλάβιανσκ. Οι φιλορωσικές δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να ενώνονται με τον Κίρκιν. Ένα μέρος της Ουκρανικής κοινωνίας αποφασισμένο να προστατεύσει την εθνική κυριαρχία, συνειδητοποιώντα ότι ο στρατός είχε μικρή ικανότητα, οργάνωσε ένα μεγάλο εθελοντικό κίνημα. Όσοι ήταν κάπως ικανοί στις στρατιωτικές υποθέσεις, έγιναν εκπαιδευτές ή σχημάτισαν Μερικοί άνθρωποι εντάχθηκαν στον τακτικό στρατό και σε τάγματα ω εθελοντέ ανθρωπιστική βοήθεια. Συγκέντρωσαν χρήματα για όπλα, τρόφιμα, πυρομαχικά, καύσιμα, μεταφορέ, ενοικιάσει αυτοκινήτων και άλλα παρόμοια. Αυτά τα αποσπάσματα επέδειξαν ένα σημαντικό επίπεδο αλληλεγγύης και αυτοοργάνωση και αντικατέστησαν στην πραγματικότητα τι κρατικέ λειτουργίε τη εδαφική άμυνα, επιτρέποντα στο στρατό, ο οποίο ήταν ανεπαρκώ εξοπλισμένο εκείνη την εποχή, να αντισταθεί. Τα εδάφη που ελέγχονταν από φιλορωσικές δυνάμει άρχισαν να συρρυκνώνονται ραγδαία. Τότε παρενέβει ο τακτικό ρωσικό στρατό. Η φιλορωσική πλευρά αποτελούταν από την αστυνομία, από επιχειρηματίε πολιτικού και τον στρατό που συμπαθεί τη Ρωσία, από απλού πολίτε φοβισμένου από ψευδέ ειδήσει και από διάφορε ακροδεξιέ προσωπικότητε, συμπεριλαμβανομένων Ρώσων πατριωτών και διαφόρων τύπων υπέρ τη μοναρχία, από την ομάδα Task Force Rusit, την ομάδα ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner, σύμπεριλαμβανομένου του διαβόητου νεοναζί Ανεξέη Μίλτσακοφ και πολλών άλλων. Υπήρχαν επίσης αυταρχικοί αριστεροί, οι οποίοι γιορτάζουν την Σοβιετική Ένωση και την νίκη της στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τον ξέσπασμα των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εμφανίστηκε μια διαίρεση μεταξύ εκείνων που είναι Ουκρανία και εκείνων που υποστηρίζουν τις λεγόμενες λαϊκές δημοκρατίες του Ντονέσκ και του Λουχάνσκ. Υπήρχε ένα διαδεδομένο συνέστημα του «Πείτε όχι στον πόλεμο» μέσα στην μπάνκ σκηνή, κατά τη διάρκεια των πρώτων μήνων του πολέμου, αλλά δεν κράτησε και πολύ. Λόγω της έλλειψης μαζικής οργάνωσης, οι πρώτοι αναρχικοί και αντιφασίστες εθελοντές πήγαν στον πόλεμο ατομικά ως μεμονωμένοι μαχητές, στρατιωτικοί γιατροί και Προσπάθησαν να σχηματίσουν την δική τους ομάδα, αλλά λόγω έλλειψης γνώσεων και πόρων, αυτή η προσπάθεια ήταν ανεπιτυχής. Μερικοί εντάχθηκαν ακόμα και στο τάγμα Αζόφ. Το ναζιστικό τάγμα Αζόφ αποτελούνταν από 70 μαχητές. Τώρα αποτελεί ένα σύνταγμα 800 ανθρώπων με τα δικά του θωρακισμένα οχήματα, πυροβολικό, εταιρεία αρμάτων μάχης και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα σύμφωνα με τα πρότυπα του ΝΑΤΟ, τη Σχολή Λοχίων. Το Τάγμα Αζόφ είναι μια από τι πιο αποτελεσματικέ μονάδε μάχη στον Ουκρανικό στρατό. Σήμερα η δημοτικότητά του είναι σε συγκριτικά χαμηλό επίπεδο και οι ηγέτε του συνδέονται με τι υπηρεσίε ασφαλεία, την αστυνομία και του πολιτικού. Δεν αντιπροσωπεύουν επουδενή μια πραγματικά ανεξάρτητη πολιτική δύναμη. Οι άνθρωποι που δεν συμμετείχαν στι μάχε συγκέντρωσαν χρήματα για την αποκατάσταση των ανθρώπων που τραυματίστηκαν στην Ανατολή. Υπήρχε επίση μια κατάληψη που ονομάστηκε Αυτονομία στο Χάρκοβο, ένα ανοιχτό αναρχικό κοινωνικό και πολιτιστικό κέντρο. Εκείνη την εποχή επικεντρώθηκαν στο να βοηθήσουν του πρόσφυγες. Παρήχαν στέγαση και ένα μόνιμο χαριστικό παζάρι, συμβουλεύοντα τους νεαφρυχθέντε, κατευθύνοντά του στις προμήθειε και διεξάγοντα εκπαιδευτικέ δραστηριότητε. Ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα εκείνη τη περίοδου ήταν μια πρώην μεγάλη εθνικιστική οργάνωση, η Ο Άρχισαν να κλείνουν προς τα αριστερά το 2012. Μέχρι το 2014 είχαν μετατοπιστεί τόσο πολύ προς τα αριστερά... που με μονομενα μέλη θα αυτοποκαλούνταν ακόμα και αναρχικοί. Χαρακτήρισαν τον εθνικισμό τους ως αγώνα για ελευθερία... και αντίβαρο στον ρωσικό εθνικισμό... χρησιμοποιώντας το κίνημα των Ζαπατίστας και τους Κούρδους ως πρότυπα. Σε σύγκριση με τα άλλα προγράμματα στην Ουκρανική Κοινωνία... Θεωρήθηκαν ως οι στενότεροι σύμμαχοι και έτσι, ορισμένοι αναρχικοί συνεργάστηκαν μαζί του, ενώ άλλοι επέκριναν αυτή τη συνεργασία και την ίδια την οργάνωση. Μέλη τη Οτόνομη ΟΠΥΡ συμμετείχαν επίση ενεργά σε εθελοντικά τάγματα και προσπάθησαν να αναπτύξουν την ιδέα του αντιυμπεριαλισμού εντό του στρατού. Υπερασπίστηκαν επίση το δικαίωμα των γυναικών να συμμετέχουν στον πόλεμο. Οι γυναίκε μέλη τη Οτόνομη ΟΠΗΡ συμμετείχαν στι πολεμικέ επιχειρήσει. Η οργάνωση βοήθησε τα εκπαιδευτικά κέντρα στην εκπαίδευση μαχητών και γιατρών. Μπήκε εθελοντικά στο στρατό και οργάνωσε το κοινωνικό κέντρο «Σιταντέλ» στο Λβίβ, όπου φιλοξενήθηκαν πρόσφυγες. Πάμε τώρα να δούμε κάποια στοιχεία για τις λαϊκές δημοκρατίες του Ντονιέσκ και του Λουγκάνσκ και τη στάση της αριστεράς. Υπάρχει ένα άρθρο στο Media που δημοσιεύτηκε το Μάιο του 2014, δύο μόλις μήνες μετά την εισβολή των Ρώσων στην Κρυμαία και το οποίο αποκαλύπτει τις άμεσες διασυνδέσεις του καθεστώτος των λαϊκών δημοκρατιών με τη φασιστική ακροδεξιά της Ρωσίας. Το άρθρο αυτό λέγεται «Οι δημοκρατία του δη και είναι γραμμένο από, την δημοσι... από τον δημοσιευτή A Ruthless Critique. Σε αυτό το άρθρο παρελάβ... παρελάβαν... παρελάβουν πρόσωπα της φασιστικής δεξιάς της Ρωσίας, όπου είτε οργανώνουν την απόσχηση, είτε καταλαμβάνουν καιραίες θέσεις εξουσίας, ενώ καταγγέλλεται η λογική του μετόπου, η οποία έφερε την αριστερά ενεργά να συμπράξει με φασιστικά στοιχεία, τα οποία μάλιστα τη χρησιμοποίησαν ως πλυντήριο για να ισχυριστούν δηλαδή ότι έχουν απολέσει το φασιστικό τους χαρακτήρα. Δεν θα προχωρήσουμε στην αναπαραγωγή όλων των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτό το άρθρο. Μπορείτε να τι βρείτε μόνοι σα και να κάνετε τη δικιά σα έρευνα. Θα σταθώ μονάχα σε δύο σημεία που αφορούν τη στάση τη αριστερά. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση αντί που έγινε στην Ανατολική Ουκρανία έγινε το Μάρτιο του 2014 στο Ντονέσκ. Αυτή την οργάνωσαν οι βασικέ νεοναζιστικέ ρωσόφιλε ομάδε τη περιοχή. Εκείνη τη μέρα. Είχαν την πρώτη του εμφάνιση η πιο αναγνωρίσιμη προσωπικότητα της όλης της ιστορίας, ο Πάβελ Γκουμπάρεφ. Σε αυτή την ομιλία ξεσπάσε ένα σουρεαλιστικό παραλήρημα ρωσικού εθνικισμού όπου μας λέει μεταξύ άλλων ότι η νοτιοανατολική Ουκρανία δεν ήταν ποτέ Ουκρανία, ήταν πάντα ρώσικη και ονομάζω αυτή την περιοχή Νέα Ρωσία, Νόδο Επίσης λέει ότι υπάρχουν πολλές αδελφές οργανώσεις εδώ όπως το Σοσιαλιστικό Προοδευτικό Κόμμα, το Ρωσικό Μέτωπο και η Δημοκρατία του Ντονέσκ. Ενώ αναφέρει ως σπου... σπουδαί... σπουδαίους ηγέτες τον Ούγκο Τσάβες και τον Λουκασένκο, τον Κάστρο, τον Πούτιν, ενώ μετά από όλα αυτά αρχίζει να καταγγέλει τους ολιγάρχες και να ημνεί τον λαό κτλ. Κυριολεκτικά αυτό το μείγμα εθνικιστικού, ρωσικού λόγου και λαϊκισμού είναι εντυπωσιακό αν αναλογιστεί και τις σημαίε του κομμουνιστικού κόμματο οι οποίες φιγουράραν μπροστά μπροστά. Ο κομμουνισμός ταυτίζεται με το αυτοκρατορικό μεγαλείο και με έναν παραμορφωμένο αντιμπεριαλισμό και αντιδικτικισμό. Στα βίντεο φαίνονται στο βάθος και οι της οργάνωσης Μπορότμπα μέσα στο πλήθος και σε κείμενό του, επίση, αναφέρουν τη συμμετοχή του στη συγκέντρωση την οποία ονομάζουν αντιφασιστική και λένε πω, αν και δεν στηρίζουν την επέμβαση κάποια άλλη χώρα, δεν είναι τυχαίο πω μεγάλο μέρο του πληθυσμού αναζητά προστασία στα ρωσικά στρατεύματα από του νεοναζί του Κιέβου. Εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο και να πούμε ότι η αριστερή οργάνωση Μπορόντμπα ήταν από τι σημαντικότερε στο στρατόπεδο του Αντί Μάιντεν και στήριξε την απόσχηση των περιοχών του Ντόνμπα. Εκπρόσωποι τη οργάνωση γυρνούσαν την Ευρώπη μοιράζοντα ρωσική προπαγάνδα μετά από προσκλήσει τη αριστερά, μεταξύ των οποίων και η ελληνική. Λίγο καιρό αργότερα διέρευσαν email που αποδείκνυαν ότι πληρώνονταν από τι μυστικέ υπηρεσίε του Κρεμλίνου από όπου και κατευθυνόταν. Ποιο είναι όμω αυτό ο τύπο που μιλά σε συγκεντρώσει με σφυροδρέπανα και αστέρια και λέει ότι ο Λουκασέγκο και ο Τσάβε είναι το ίδιο. Ο Γκουμπάρεφ. Αυτό παρουσιάστηκε ω εκπρόσωπο τη λαϊκή πολιτοφυλακή του Τονπά, και πρόσφατα ο ίδιο είπε ότι όλοι σε αυτή την οργάνωση έχουν λάβει χρήματα. Από τον Αχμένοφ, τοπικό ολυγάρχη, ο πλυστικότερο στη χώρα. Ο Γκουμπάρεφ όμω, αν και έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό τώρα ω η του Τονεσκ, έχει μεγάλη προϊστορία. Αρχικά ύπήρξε στα νεανικά του χρόνια μέλο τη νεοναζιστική ομάδα ρωσική εθνική ενότητα. Σε φωτογραφίε φαίνεται να σχετίζεται με γνωστού ρόσου νεοναζί. Που δραστηριοποιούνται στο Τονέσκ, ενώ στο Twitter του έχει μέσα φωτογραφίε που παρομοιάζει τι ειδικέ δυνάμει τη Ρωσία με του σοβιετικού στρατιώτε. Φωτογραφίε μπάτσων αφορούν κορδέλε του, του Αγίου Γεωργίου, φώτο με όπλα, Κοζάκου με όπλα και τον εαυτό του με όπλα. Επίση ο Γκουμπάρεφ έχει σχέση και με τον Αλεξέη Χουντιάκοφ, ο οποίο είναι ένα από του πιο γνωστού Ρώσου νεοναζί που η ομάδα του είχε ως τακτική να πηγαίνουν σε μέρη που μένουν μετανάστε και να τους προκαλούν και να τους ξυλοκοπούν και όταν αυτοί αντιδρούσαν βία να φωνάζουν την αστυνομία η οποία τους συλλάμβανε και τους πήγαινε για απέλαση. Τα στοιχεία για τον έλεγχο των λαϊκών δημοκρατιών είναι πολλά στο συγκεκριμένο άρθρο και θα τα προσπεράσουμε. Θα σταθούμε όμως σε μια ενδιαφέρουση τοποθέτηση που κάνει στο τέλος. Στο Μαϊντάν, ο φασισμός του Σβομ το ακροδεξίο κόμμα της Ουκρανίας και του δεξιού τομέα, ήταν εμφανή μεγέθη, τα οποία συνυπήρχαν στην πλατεία μαζί με άλλα στοιχεία. Αυτή η ανοιχτότητά τους επέτρεπε την αξιολόγησή τους, την αντίληψη του μεγέθους τους, καθώς και μια εκτίμηση των ορίων και της δυναμικής τους. Επίσης, η απροκάλυπτη δραστηριότητα και οι δηλώσεις τους έκαναν άμεσα δυνατή την κατανόηση του τρόπου των κοινωνικών σχέσεων και τα λοιπά που τους όριζαν μέσα στην πλατεία. Επίσης, ο δεξιός τομέας και το Σβομπόντα είχε παραδοσιακά ακροδεξιά χαρακτηριστικά, τα οποία δεν μπέρδευαν το μάτι. Γενικά, η αξιολόγησή τους και ο βαθμός συνάντησής τους με τον κόσμο, αλλά και η διαφοροποίησή τους από την άλλη, είναι κάτι εύκολο. Από την άλλη, το πρόβλημα με το αντίμαϊντάν είναι ότι η σύγχρονη εθνική ρωσική ιδέα συγκροτήθηκε με βασικό υλικό την ιστορική νίκη επί των Αζί. Το έθνος, το κράτος, το μεγαλείο, ο φασισμός, η δύναμη, ταυτίζονται και ανασκευάζουν το ιστορικό υλικό που έχουν και αυτό δεν είναι άλλο από μια πλευρά της Σοβιετικής κληρονομιάς και κυρίως αυτής του μεγάλου πατριωτικού πολέμου. Το υποκείμενο συγκροτείται σε αυτή τη μνήμη του Μεγαλείου, μια εναλλακτική εκδοχή της πανσλαβικής αυτοκρατορίας. Αυτή είναι η σύγχρονη αστική ρωσική κοινωνία. Όπως είπε και ενα συντροφο ο φασισμός πάντα εμφανίζεται διμένος με τα χρώματα της αριστεράς για να ξεγελάσει το προλεταριάτο. Δεν θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε περισσότερο όμως, στην Ανατολική Ουκρανία ο φασισμός ήταν τόσο καλοντυμένος που τον πίστεψε όχι μόνο το προλεταριάτο, αλλά και η ίδια η αριστερά. Το ζήτημα είναι γιατί ήταν έτοιμη ιστορικά να τον πιστέψει ή ξεγελάστηκε. Ίσως η ταξική πάλι να έχει προχωρήσει μέσα από τις αντιφάσεις της τόσο, που πλέον ακόμα και αυτή η κληρονομιά του Σοβιετικού Κομμουνισμού να ανήκει ολοκληρωτικά στις δυνάμεις του παλιού κόσμου. Ας γυρίσουμε όμως να ακούσουμε τι λένε τα συντρόφια μας στην Ουκρανία. Ήτανε πρωί της Κυριακής, 27 Οκτωβρίου του 2019, που σημειώθηκε έκρηξη στην περιοχή Προλετάρσκι του Ντονέσκ. Ανατινάχθηκε ο πύργος κινητών επικοινωνιών του φορέα Φίνιξ. Άμαχο πληθυσμό δεν τραυματίστηκε αλλά ο αυτό έγινε για να τραβήξουμε την προσοχή στα απάνθρωπα βασανιστήρια στα υπόγεια τη MJB, Υπουργείο Κρατική Ασφαλεία τη Λαϊκής Δημοκρατία του Ντόνμπα. Οι κακοποιήσει και τα βασανιστήρια με ηλεκτρικά καλώδια στι «λαϊκές δημοκρατίες» έχουν γίνει καθημερινή κανονικότητα. Ο λαό του Ντόνμπα πρέπει να πάει σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρία ενάντια στα βασανιστήρια, αλλιώ η φασιστική δημοκρατία θα μείνει χωρί επικοινωνία. Ένα χρόνο αργότερα. Και λίγες ώρες πριν την έναρξη του πολέμου, συντρόφια στο Κίεβο γράφουν. Αξίζει τον κόπο να πολεμήσουμε τα ρωσικά στρατεύματα σε περίπτωση εισβολής. Πιστεύουμε ότι η απάντηση είναι ναι. Θεωρούμε ότι τα συνθήματα πείτε όχι στον πόλεμο ή ο πόλεμος μεταξύ των αυτοκρατοριών είναι αναποτελεσματικά και λαϊκίστικα. Το αναρχικό κίνημα δεν έχει καμιά επιρροή στις διαδικασίες, επομένως τέτοιες δηλώσεις δεν αλλάζουν τίποτα. Η θέση μα βασίζεται στο γεγονό ότι δεν θέλουμε να το σκάσουμε. Δεν θέλουμε να είμαστε όμοιροι και δεν θέλουμε να σκοτωθούμε δίχως να πολεμήσουμε. Ένα υπόγειος ριζοσπαστισμό άρχισε να αναπτύσσεται από το 2016. Άρχισαν να εμφανίζονται ειδήσει σχετικά με ριζοσπαστικέ ενέργειε. Εμφανίστηκαν ριζοσπαστικοί αναρχικοί, πόροι που εξηγούσαν πώ να αγοράζουν όπλα και πώ να φτιάχνουν κρύπτες, σε αντίθεση με τι παλιέ οι οποίε περιοριζόταν μόνο σε Μολότοφ. Στο αναρχικό περιβάλλον είχε γίνει αποδεκτό να υπάρχουν νόμιμα όπλα. Βίντεο με αναρχικά στρατόπεδα εκπαίδευση με πυροβόλα όπλα άρχισαν να εμφανίζονται. Η ηχό αυτών των αλλαγών έφτασε στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Στην Ρωσία οι μυστικέ υπηρεσίε εκαθάρισαν ένα δίκτυο αναρχικών ομάδων που είχαν νόμιμα όπλα. Οι συλληφθέντε βασανίστηκαν με ηλεκτρικό ρεύμα για να του αναγκάσουν να ομολογήσουν την τρομοκρατία και καταδικάστηκαν σε ποινέ που κυμαίνονταν από 6 έω 18 χρόνια. Στη Λευκορωσία, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2020, μια επαναστατική ομάδα αναρχικών με το όνομα μαύρη σημαία τέθηκε υποκράτηση ενώ προσπαθούσε να διασχίσει τα σύνορα λευκοροσία Ουκρανία. Υπάρχουν ομάδε ακτιβιστών διαφόρων ειδών κλασική αναρχική, queer αναρχική, αναρχικέ φεμιστριε, food not bombs, οικολογικέ πρωτοβουλίε και άλλα, καθώ και μικρέ πλατφόρνε πληροφόρηση. Τώρα βγήκαμε από τη στασιμότητα και αναπτύσσονται. Ω εκ τούτου αναμένουμε νέα καταστολή. Αν ξεσπάσει ένας πόλεμος, το κυριοζήτημα θα είναι και πάλι η ικανότητα συμμετοχής σε μια ενόπλη σύγκρουση. 15 Φεβρουαρίου 2022. Λίγες μέρες, πρώτου ξεσπάσει ο πόλεμος. Η ειρήνη είναι ένα προνόμιο που προορίζεται για εκείνους που έχουν την πολυτέλεια να μην πολεμούν στους πολέμου που δημιουργούν. Στα μάτια των τρελών είμαστε απλώς αριθμοί σε ένα διάγραμμα. Είμαστε απλώς εμπόδια στην πορεία τους προς την παγκόσμια κυριαρχία. Πάμε ξανά στη Ρωσία. Η ρωσική κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να αποκλείσει την πρόσβαση στο Twitter, ώστε οι Ρώσοι να μην βλέπουν τι συμβαίνει στην Ουκρανία ή εν προκειμένου αλλού στη Ρωσία οι επιπτώσεις των κυρώσεων και του πολέμου μόλις αρχίζουν να γίνονται αισθητές από τους Ρώσους. Τα περισσότερα ATM της Μόσχας δεν είχαν χαρτονόμισμα την Παρασκευή. Γιατί? Επειδή την προηγούμενη μέρα οι άνθρωποι πήραν 11 δισεκατομμύρια ρούβλια από τις τράπεζες. Στην πραγματικότητα όλες τις αποταμιεύσει του. Η αγορά κινήτων κατέρευσε και η κατασκευή κατοικιών είναι ο σημαντικότερο κλάδο τη ρωσική οικονομία. Οι μετοχές όλων των Ρώσικων εταιριών σημείωσαν σοβαρή πτώση. Όλοι καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει. Ο Πούτιν ήταν πάντα ένα πολιτικό που εξορροπούσε τα συμφέροντα των δυνάμεων ασφαλεία και των ολιγαρχών. Ο ίδιο ήταν υψηλόβαθμο τέλεχο τη ρωσική μυστική αστυνομία, της ΚΚΚΜ, που σήμερα ονομάζεται FSB. Έχει επιτεθεί σκληρά σε κάθε μορφή αντιπολίτευση και ιδιαίτερα στο αναρχικό κίνημα στη Ρωσία. Αναρχικοί αγωνιστές και αγωνίστρες συλλαμβάνονται, βασανίζονται και καταδικάζονται σε βαριές πίνες φυλάκισης. Ενδεικτικά θα σας πρότεινα να βρείτε πληροφορίες για την υπόθεση δίκτυο αναρχικών και τους βασανισμούς των συντρόφων μας τον Γενάρη του 2018. Το καθεστώς Πούτιν είχε πολλούς λόγους για να ανοίξει έναν καινούριο πόλεμο. Η οικονομία πιέζεται, η κοινωνία καταπιέζεται, διαχρονικά... Αλλά όλα αυτά πολλαπλασιάστηκαν την εποχή του COVID με τι αντιδράσει να αυξάνονται. Όπω πολλοί μακελάριδε στην ιστορία, ελπίζει ότι ο πόλεμο θα ενώσει τι ρωσικέ μάζε πίσω του και θα τι κάνει να ξεχάσουν τα οικονομικά του δεινά. Αυτό είναι ένα στοίχημα, καθώ οι ρωσικέ μάζε δεν φαίνονται πρόθυμε να εμπλακούν σε πόλεμο στην Ουκρανία και θυμούνται τι καταστροφικέ συνέπειε του πολέμου στο Αφγανιστάν, όταν τα ρώσικα στρατεύματα που στάλθηκαν για να σώσουν το φιλορωσικό καθεστώ εκεί έμειναν για χρόνια καθυλωμένα με μαζικές απώλειες. Από τότε η Ρωσία έχει εμπλακεί με μικρότερες δυνάμεις σε πολλά μέτωπα, όπως ο πόλεμος με τη Γεωργία, η συμμετοχή στον πόλεμο της Συρίας, το καθάρισμα του Καζακστάν από τη Λαϊκή Εξέγερση και ανεπίσημα μέσω παραστροδιωτικών ομάδων στη Λιβύη. Ο Αναρχικός μαύρο σταυρό τη Αγίας Πετρούπολη δήλωσε «Εμείς οι Αναρχικοί της Αγίας Πετρούπολης Αντιτίτιθέμεθα στεναρά στον υπεριαλιστικό κατακτητικό πόλεμο που εξαπέλησε η Ρωσική Ομοσπονδία στο έδαφο τη Ουκρανία. Σε αυτή τη σύγκρουση δεν υπάρχει και δεν μπορεί να υπάρξει καθήλωση στο περιθώριο. Αυτοί που είναι ένοχοι για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια μα επιθέσει με ρουκέτε σε πόλει και χωριά, δολοφονίε αμάχων, χρήση απαγορευμένων πυρομαχικών δεν είναι μόνο αυτοί που δίνουν εντολέ και συμμετέχουν στι εχθροπραξίε αλλά και αυτοί που υποστηρίζουν ή δικαιολογούν άμεσα ή έμεσα αυτές τις ενέργειες. Καλούμε όλους με κάθε δυνατό μέσο να απαιτήσουν το τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία. Νόπα Σαράν Αυτό ήταν, συντρόφια, ό,τι είχα από το είπα. Νομίζω ότι προς το παρόν ε, είναι αρκετά για να σκεφτούμε για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και το πώς τα αντιλαμβάνονται τα συντρόφια σε, σε Ρωσία, Ουκρανία και Λευκορωσία, όπου είναι ουσιαστικά και τα εμπλεκόμενα μέρη. Θέλω να ευχαριστήσω και το συντρόφη Κλαντεστίνα που έγραψε ένα mail λέγοντας πως η ρίση των συντρόφων από Ουκρανία είναι αυτό ακριβώς που βιώνουμε. Άλλωστε, όπως λέει και ο Χατζηβασιλιάδης, οι μάζε είναι άοπλες, γυμνές απέναντι στις μηχανές του θανάτου λόγω ταξικών υποχωρήσεων δεκαετιών. Ότι δίθεν τα όπλα απαιτούν εξειδίκευση που μόνο τα κρατικά στελέχη μπορούν να έχουν. Παρ' όλα αυτά δεν τελειώσαμε. Είχα ετοιμάσει και δύο... έτσι, δύο... Δύο θεματάκια, ένα είναι ουσιαστικά, όπου θα πιάσουμε έτσι λίγο ιστορικά πολύ παλιότερα στην Ουκρανία. Δεν θέλω να... δεν είναι, όπως μας είπαν και τα συντρόφια, δεν είναι ακριβώς η αναλογία το τι γινόταν το 1920 στην Ουκρανία με το τι γίνεται σήμερα όσον αφορά τις δυναμικές του αναρχικού κινήματος. Παρ' όλα αυτά, όσα έχουν ακόμα αντοχές, θα ακούσουν αποσπάσματα από το άρθρο Αναρχία στην Ουκρανία, που συνέθεσε ο Φέδων Χριστοδούλου για το Alerta.gr. Σε σύγκριση με το Αναρχικό Κίνημα της Ρωσίας, το Αναρχικό Κίνημα στην Ουκρανία είχε πολύ βαθύτερες ρίζες στα τέλη του 1800 και στις αρχές του 1900. Πόλις όπως η Οδισσός και το Κίεβο, είχαν μεγάλη και ενεργή παρουσία από αναρχικούς. Η αναρχική ήταν ηγεμονική δύναμη σε πολλά μεγάλα συνδικάτα, συμπεριλαμβανομένων αυτών στη μεταλλουργία, στην αρτοποιία, στα τσαγκάρικα, στην ξυλουργία και τους μήλους. Ειδικότερα οι αναρχοσιδικαλιστές είχαν μεγάλη επιρροή στις τάξεις των ανθρακορύχων του Ντον σύμφωνα με τα ημερολόγια του αναρχικού Γκόριλίτ. Οι διαδηλώσεις των εργαζομένων που έφταναν τα 80.000 άτομα συχνά καθοδηγούνταν από μια πομπή με μαύρες σημαίες. Στις πιο αγροτικές περιοχές, μικρότερες αναρχοκομουνιστικές ομάδες πολλαπλασιάστηκαν. Το αναρχικό κίνημα επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τα γραπτά των Ρώσων αναρχικών Μιχαήλ Μπακούνιν και Πιτριό, Πιότρ Κορπότκιν. Κατά τη διάρκεια της Ρωσικής Επανάστασης του 1917, οι Αναρχικοί θα συγκροτήσουν τι Μαύρε Φρουρέ. Με βάση το χωριό, το σωματείο και το εργοστάσιο, θα υπερασπίζονταν του εργαζομένου από εχθρικέ δυνάμει, θα προστάτευαν τι απεργίε, θα και κεφάλαια κτλ. Οι Μαύρε Φρουρέ στην Ουκρανία ιδρύθηκαν από την Αναρχική αγωνίστρια Μαρία Νικηφόροβα στην πόλη Αλεξάνδροβσκ και σύντομα θα ακολουθήσουν οι πόλεις Οντέσα, Νικολάεφ, Κάμεντ, Νίκοπολ οι Μαύρε Φουρέ τη Μαρία ένωσαν τι δυνάμει του με του Πολσεβίκου για να ανατρέψουν την τοπική αστική κυβέρνηση και να ιδρύσουν εργατικά Σοβιέτ. Η αναρχικοί από την περιοχή Γκουλάι Πολι κινητοποιήθηκαν για να συνεισφέρουν. Στα πρώτα Σοβιέτ τη αριστερή όχθη στην Ουκρανία υπήρχαν Πολσεβίκοι, αριστεροί, σοσιαλιστές, επαναστάτε και αναρχικοί. Ωστόσο, όταν η κυβέρνηση των Πολσεβίκων στη Ρωσία υπέγραψε τη συνθηκη Brest Bresτ-Λιτόσκ η Ουκρανία κατακλείστηκε από γερμανική στρατιωτική κατοχή. Η βάση της ανταρτικής αντίστασης των μαύρων φρουρών θα αποτελούσε τον επαναστατικό αντάρτικο στρατό της Ουκρανίας. Τον Νοέμβρη του 1918 κλήθηκε το πρώτο συνέδριο για τη δημιουργία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Αναρχικών Οργανώσεων Ουκρανίας. Αυτή η ομοσπονδία έγινε γνωστή ω Ναμπάτ, που σημαίνει «Συναγερμός» και ιδρύθηκε επίσημα στο δεύτερο συνέδριο τον Απρίλιο του 1919. Η Ναμπάτ είχε την έδρα της στο Χάρκοβο. Η Ναμπάτ ήταν η πρώτη εθνική ανα... αναρχική ομοσπονδία που λειτουργήσε κατά τη διάρκεια της επαναστατικής περίοδου και ο πρόεδρός της, ο διανοούμενος Βολίν, έγραψε μια τεράστια ιστορία για την Ρωσική Επανάσταση με τίτλο «Η Άγνωστη Επανάσταση». Πολλοί από τους διοργανωτές της Ναμπάτ ήταν αναρχικοί που είχαν εγκαταλείψει τη Ρωσία λόγω διόξεων από τους Μολσεβικού και αναρχικοί που επέστρεψαν από πολύ μακρινές χώρες του εξωτερικού όπως η Αγγλία και οι Ηνωμένε πολιτίες για να συμμετάσχουν. Καθ' όλη τη διάρκεια της επαναστατικής περιόδου στην Ουκρανία, οι αναρχικοί είχαν δύο βασικούς στόχους. Την ανάπτυξη των ελεύθερων Σοβιέτ μαζί με τα συνδικάτα και τους συνετερισμούς και την υπεράσπιση της επανάστασης μέσω του Επαναστατικού Αντάρτικου Στρατού της Ουκρανίας. Οι Αναρχικοί πίστευαν ότι τα Σοβιέτ πρέπει πραγματικά να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εργατών και των αγροτών, αντί να λειτουργούν ω του κόμματο ή της γραφειοκρατίας. Εξού και ο όρος «Ελεύθερα Σοβιέτ». Η σύσταση των Σοβιέτ ήταν τέτοια που εκπροσωπούσαν εργάτε, αγρότε, στρατιώτε και επαναστατικά κόμματα. Οι δυσαρεστημένοι Μπολσεβίκοι συμμετείχαν έχοντας πολλού ρόλου στην Ουκρανική Επανάσταση, έως ότου δεχθούν διαταγέ από τα ανώτερα στελέχη του κόμματο να αποσυρθούν. Η άλλη βασική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν οι Αναρχικοί ήταν ο Επαναστατικό Στρατό Ανταρτών τη Ουκρανία. Ο Στρατό των Ανταρτών ιδρύθηκε το 1919 συγκεντρώνοντας αρκετές αντάρτικες ομάδες που δρούσαν στην περιοχή του Ετερινίσλοβ. Οι πρώτες δυνάμεις του ενώθηκαν, ήταν, εν, ήταν υπό τις διαταγές του Νέστορ Μάχνο και του Φεντίρ Σου, και έγινε λίγο έξω από το χωριό Μπόλσε Μιχαήλοβα. Όταν η πόλη απελευθερώθηκε από την Γερμανοαυστριακή κατοχή, οι αγρότες της απελευθερωμένης πόλης έδωσαν στο κίνημα το Μάχνοβίστ. Αφού συγκέντρωσε πολλές αντάρτικες ομάδες, ομάδες που είχαν αναπτυχθεί από το κίνημα των μαύρων φρουρών, δημιουργήθηκε μια πιο επίσημη στρατιωτική δύναμη. Σε αντίθεση με τον υποτιθέμενο αυθόρμητο χαρακτήρα της οργάνωσης, η πραγματικότητα ήταν ότι η Ναμπάτ είχε προτείνει τη θεωρία του ανταρτοπόλεμου για την υπεράσπιση της Επανάστασης. Οι Αναρχικοί γνώριζαν πολύ καλά ότι κάθε ένοπλο σώμα διαχωρισμένο από τον λαό Είχε τη δυνατότητα να γίνει μια νέα άρχουσα δύναμη πάνω στην εργατική τάξη. Η υπεράσπιση τη Επανάσταση στηρίχθηκε στον ίδιο τον ένοπλο λαό. Οι Αναρχικοί κατάλαβαν επίση ότι αν η Επανάσταση δεν είχε διεθνέ εκτόπισμα, δεν θα μπορούσε να πετύχει. Οι αξιωματικοί που εκλέγονταν ήταν ανακλητοί. Αυτό περιλάμβανε και τα υψηλότερα επίπεδα διοίκηση. Κατά τη διάρκεια τη εποχή τη ειρήνης, οι αντάρτε συμπεριλαμβανομένων των αξιωματικών Αναμένοταν να επιστρέψουν στις κοινότητες και στους χώρους εργασίας τους. Πιστεί στις αναρχικές αντιλήψεις της ηγεσίας, ακόμα και οι αξιωματικοί έπρεπε να πολεμούν στην πρώτη γραμμή. Ο Μάχνο ω γνωστό θα πυροβοληθεί στο λαιμό και στα πόδια. Διοικητές όπως ο Σούς θα πέθαιναν σε μάχη εναντίον των εθνικιστικών στρατών και ο Δμήτρη Πόποφ θα εκτελεστεί από τους Μπολσεβίκους. Ο επαναστατικό στρατό ανταρτών τη Ουκρανία θα φτάσει μέχρι τα 40.000 μέλη, υπερασπιζόμενο μια περιοχή αρκετών εκατομμυρίων κατοίκων. Έκανε δύο στρατιωτικέ συμμαχίε με τους Μολσεβίκου και μαζί πολέμησαν ενάντια στι αντεπαναστατικέ δυνάμει. Και οι δύο αυτέ συμμαχίε προδόθηκαν από τον κόκκινο στρατό όταν οι Μολσεβίκοι ένιωθαν ότι είχαν το πάνω χέρι. Η πιο απεχθή προδοσία ήταν στι 26 Νοεμβρίου του 1920. Οι διοικητέ του Επαναστατικού Στρατού Ανταρτών της Ουκρανίας προσκλήθηκαν σε κοινό συνέδριο με την ηγεσία του Κόκκινου Στρατού. Εν αγνία τους ήταν μια παγίδα που σχεδίασε ο ίδιος ο Τρότσκι. Όταν έφτασαν, περικυκλώθηκαν και εκτελέστηκαν επιτόπου. Ο Επαναστατικός Στρατός Ανταρτών της Ουκρανίας θα συνέχιζε τον αγώνα για τον ελευθεριακό σοσιαλισμό ως το 1921 όταν ο επαναστατικός στρατός ανταρτών της Ουκρανίας συντριβεί τελικά από τον κόκκινο στρατό. Οι επιζώντες θα φύγουν από τη χώρα καταλήγοντας τη Γαλλία. Κατά τη διάρκεια του 1921, άλλοι γνωστοί αναρχικοί στην Ουκρανία συνελήφθησαν και δολοφονήθηκαν χωρίς δίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράνομη αντίσταση από αντάρτες συνεχίστηκε τη δεκαετία του 1930. Η Ουκρανική Επανάσταση είναι σημαντική για τους ελευθεριακούς, καθώς ήταν η πρώτη φορά που οι αναρχικοί είχαν σημαντική επιρροή σε μια επαναστατική διαδικασία. Οι επαναστάτες που συμμετείχαν πήραν πολλά μαθήματα που θα είχαν άμεση σχέση με την ανάπτυξη του αναρχικού κινήματος. Για παράδειγμα, χωρίς μια αφοσιωμένη επίσημη εθνική οργάνωση, το Ουκρανικό Αναρχικό Κίνημα θα είχε καταστεί τόσο αναποτελεσματικό όσο το αντίστοιχο ρωσικό κίνημα. Οι αναρχικοί κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι το να ζήσεις και να αγωνίζεσαι μαζί με τις μάζες. Ήταν ο προβληματισμός για την Ουκρανική εμπειρία που οδήγησε μερικούς από τους αναρχικούς που συμμετείχαν να γράψουν την οργανωτική πλατφόρμα της Γενικής Ένωσης Αναρχικών χρόνια αργότερα. Η συμβόλη των Ουκρανών Αναρχικών θα ήταν αισθητή στην Ισπανική Επανάσταση και στον αγώνα κατά του φασισμού. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στο αναρχικό κίνημα της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα με τη στάση των ελληνόφωνων στα βορρά της Μαύρης Θάλασσας. Το απόσπασμα είναι από το βιβλίο του Δημήτρη Τροαδίτη για μια ιστορία του αναρχικού κινήματος του ελλαδικού χώρου, Μελβούρνη 2008. Την εποχή της Μάχνοβτσίνας, το κινήματο του Μάχνο, οι Έλληνε τη περιοχή ήταν περίπου 180.000. Στην νότια Ουκρανία, όπου βρισκόταν οι ελληνικές περιοχές της Κριμέας και της Αζοφικής, έχουμε το 1917 την αυστρογερμανική κατοχή ως αποτέλεσμα της συμφωνίας του Μπρεστ-Λιτόφσκ ανάμεσα στους Μπολσεβίκους και τις δυνάμεις της Γερμανίας, Αυστρίας και Τουρκίας. Ιδιαίτερα οι αναρχικοί ποτέ δεν αποδέχτηκαν αυτή τη συμφωνία υποταγή. Η κατοχή οδήγησε τους αγρότες της νότιας Ουκρανίας σε εξέγερση. Όταν ο Αυστρογερμανικός στρατός αποχώρησε στα τέλη του 1918 και άρχισε ξανά ο εμφύλιος πόλεμος στην περιοχή, κυριάρχησε ο Ντενίκιν, ο οποίο όταν κήρυξε επιστράτευση, συνάντησε την ένοπλη αντίσταση του εγχωρίου πληθυσμού. Τότε και οι Έλληνες τη Μαριούπολη τάχθηκαν εναντίον του Λευκού στρατού. Οι άγριες επιδρομές του Ντενίκιν στα χωριά για να κατασχέσει τρόφιμα και άλλα υλικά ακόμα και κορίτσια ήταν ο κύριος λόγος που οι Έλληνες της προαζωφικής αντιστάθηκαν στον Τένίκιν. Στο μεταξύ αρχίζει και η επαναστατική δράση του Μάχνο. Έτσι λοιπόν, οι Έλληνες πόντιοι μπήκαν στο επαναστατικό κίνημα, γιατί η φυσική τους θέση ήταν με το κίνημα εκείνο που δεν θα έτρεφε εθνικιστικές ή θρησκευτικές προκαταλήψεις και πόθα τους εξέφραζε ταξικά. Την Άνοιξη του 1919, σε πολλά χωριά του νομού, Μαριου, του νομού Μαριούπολης εμφανίστηκαν ελληνικές αντάρτικες ομάδες που πολεμούσαν τον Τενίκιν. Αναφέρονται αμυγός αντάρτικα ελληνικά τάγματα και μονάδες όπως αυτά του Τζουμπάροφ και του Ταχταμίσεφ και άλλων. Αν και όλα αυτά τα αντάρτικα σώματα αναφέρονται ψευδός ως κομμουνιστικά, συμμετείχαν σε αυτά και άλλες πολιτικές δυνάμεις καθώς και αναρχοκομουνιστές οι οποίοι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή στους Ουκρανία. Ο Μάχνο ήταν αυτός που ενοποίησε τα πολυάριθμα αυτά αντάρτικα σώματα υπό την αρχηγία του. Ο ίδιος γράφει στις αναμνήσεις του ότι πολλές φορές σε κάποια χωριά οι αγρότες έδιναν στα, συγκροτη... στα συγκροτημένα από αυτούς αποσπάσματα το όνομα του Μάχνο χωρίς οποιαδήποτε πίεση ή παρέμβαση εκ μέρους του. Το ίδιο έγινε φυσικά και με τα ελληνικά αντάρτικα σώματα. Στα πλαίσια του Μαχνοβύτικου επαναστατικού στρατού τα ελληνικά αντάρτικα σώματα διακρίνονταν για τη σταθερή πειθαρχία, την οργάνωση και την αντοχή του. Δεν συμμετείχαν σε ληστείε και σκάνδαλα και ο Μάχνο τα χρησιμοποιούσε στι πιο κρίσιμε στιγμές των μαχών. Οι Έλληνε αποτελούσαν το 20% των δυνάμεων του Μάχνο. Ακόμα ζει στη μνήμη των Ελληνοπόντιων τη Μαριούπολη ο Παπαδόπουλο, υπαρχηγό του Μπάτκο Μάχνο, και αρκετέ δεκαετίε μετά τραγουδιόταν το μαχνοβήτικο τραγούδι που ήταν αφιερωμένο σε αυτόν. Ο Δ. Πιότρ Αρσίνοφ στην Ιστορία του Μαχνοβήτικου κινήματο, γράφει ότι αρκετοί από τους καλύτερου διοικητές του επαναστατικού στρατού ήταν Έλληνες και μέχρι το τέλος ο στρατός περιλάμβανε αρκετά ειδικά αποσπάσματα Ελλήνων. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Μάχνο, ο ίδιος συνέλαβε ένα σχέδιο επιδρομής στο νότιο Ανατολικό τμήμα της περιοχής Μπερντιάσκ Μαριούπολη με σκοπό να υποκινήσει η εξέγερση του τη. Ύστερα από τη μάχη στη Μεγάλη Μιχαήλοβκα, όταν οι αντάρτες αποφάσισαν να είναι ο Μάχνο ο αρχηγός τους, εκείνος ξεκίνησε την επιδρομή του από το ελληνικό χωριό Κομάρ. Οι Μαχνοβίτες εκδίωξαν από το χωριό την Ουκρανική Εθνική Φρουρά και κάλεσαν όλους τους κατοίκους σε συγκέντρωση στην οποία μίλησαν ο Μάχνο και ο Μαρτσένκο. Εξιστόρισαν τα κακουργήματα των αντεπαναστών στην Μιμπρόβκα, και πρότειναν ένοπλη αντίσταση στους αστούς και τους υπερασπιστές τους τον Αύστρο-Γερμανικό στρατό. Στο Κομάρ προσχώρησαν αμέσως στο Μαχνοβήτικο στρατό αρκετοί Έλληνες με δικά τους άλογα. Από εκεί πέρασαν από το χωριό Μπογκατίρ που κατοικείται από Έλληνες, Έλληνες Ουρούμους που μιλούσαν ελληνοταταρική γλώσσα και κατευθύνθηκαν στα χωριά Μέγα και Μικρό Ιανισόλ και άλλα επίση ελληνικά. Έτσι, οι Έλληνε τη Μαριούπολης ήταν οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν θετικά στην έκκληση του Νέστορα Μάχνου. Μετά την οριστική συντριβή του αντεπαναστατικού στρατού του Ντενίκιν από τις δυνάμει του Μάχνου, οι Μπολσεβίκοι κήρυξαν εκτό νόμου του Μαχνοβίτες τον Ιανουάριο του 1920. Η καταστολή σε βάρος του Μαχνοβήτικου κινήματο έγινε με μαζική τρομοκρατία ενάντια στον πληθυσμό. Περίπου δέκα ελληνικά χωριά τη Μαριούπολη καταστράφηκαν και οι κάτοικοι του εκτελέστηκαν. Εκατοντάδες Έλληνες δολοφονήθηκαν από τους αντεπαναστάτες του Ντενίκιν αλλά και από τον Μπολσεβίκικο στρατό μετέπειτα, επειδή πίστεψαν στην υπόθεση της ελευθερίας και της αυτοδιεύθυνσης. Οι Μπολσεβίκοι εκτέλεσαν εκατομμύριους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους και δεν έκαναν εξαίρεση στους Έλληνες της που τους κατηγορούσαν για συγκρότηση αντάρτικης αντεπαναστατικής μυστικής ένοπλης οργάνωσης, η οποία είχε τάχα σκοπό να αποσπάσει μέρο του σοβιετικού εδάφου και να το προσαρτήσει στην Ελλάδα. Βέβαια, ήταν αδύνατο να επινοήσει κανεί κάτι πιο ανόητο, αλλά οι Έλληνε τη προαζωφική τιμωρήθηκαν με τέτοιε μαζικέ ποινέ που το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να ονομαστεί παρά εθνική εξαφάνιση. Αποτελούσε ξεκάθαρα εκδίκηση των Πολσεβίκων για το ότι στην εποχή του εμφύλιου πολέμου, αρκετοί αγρότε των ελληνικών χωριών τη Μαριούπολη συσπυρώθηκαν στο μαχνοβήτικο στρατό για να προστατεύσουν το σπίτι, τη γη, την οικογένεια και την αξιοπρέπειά τους τόσο από τους λευκούς βιαστές όσο και από τους κόκκινους λιστές και δεν έδωσαν παραδείγματα σταθερότητας, γενοφροσύνης και πολεμικής τόλμης. Ήταν μαχνοβίτες με την καλύτερη και ευγενέστερη σημασία της λέξης. Πόλεμος. Αυτή ήταν και η έκτακτη εκπομπή για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Μπορείτε να την βρείτε και στο αρχείο της σελίδας του 105FM. Θα κλείσω με μια παράγραφο από μια παλιά μπροσούρα Ιταλών Αναρχικών ενάντια στον πόλεμο. Στο μυαλό μου ταιριάζει αυτή τη στιγμή να απευθύνεται στο ρώσικο λαό που σέρνεται σε έναν πόλεμο κυριαρχίας. «Φέρτε τα τουφέκια που κατασκευάσατε στους δρόμους και τα δοφράγματα». Αφήστε όλες τις δυνάμεις του προλεταριάτου να εξεγερθούν και οπλίστε τις. Βάλτε ένα τέλος με την δύναμη των όπλων στη συστηματική καταστροφή της ανθρώπινης φυλής. Προλετάριοι, υψώστε τώρα τα τσεκούρια σας, τις αξίνε σας, τα οδοφράγματά σας, την κοινωνική επανάσταση. Προλετάριοι στρατιώτες, λιποτακτήστε. Εάν πρέπει να παλέψετε, κάνετε το ενάντια σε εκείνους που σας καταπιέζουν. Ο εχθρό σα δεν είναι στα αποκαλούμενα σύνορα, αλλά εδώ. Προλετάριε γυναίκε, εξεγερθείτε. Εμποδίστε την αναχώρηση των αγαπημένων σου. Αν είσαι εσύ εργάτη του εργοστασίου και τη γη, ο συνειδητό και ο ισχυρό, α είσαι εσύ που θα αφήσει κάτω τα εργαλεία και θα φωνάξει αρκετά. Όχι άλλο. Εμεί οι εργάτε δεν επιθυμούμε πλέον να κάνουμε του που φέρνουν τον θάνατο στου αδελφού μα που αγωνίζονται και υποφέρουν. Ήταν η εκπομπή 233 Κελισίου φλεγόμενες ανταποκρίσει σε έναν ξενέρωτο κόσμο.